νούμερο 14. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στην παρέα του Ατλαντή, άλλη μια αστρική πύλη η εκπομπή του χώρου τη εναλλακτική αναζήτηση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Υπομονή για λίγα λεπτάκια με τον τραγούδι τη και θα είμαστε και πάλι μαζί σα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Μιλάς... καλησπέρα. Μηνάς Παπαγεωργίου. Και Ανδρέας Πανουτσόπουλος, εδώ ο Ρεξάτη, μια 14η εκπομπή. Αν θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα, ήμασταν κάπως κουρασμένοι, έτσι μας είπατε. Και η εκπομπή δεν μας βγήκε τόσο καλή. Δεν είχαν και άδικο. Ήμασταν κουρασμένοι από τι διαδηλώσει του Σαββατοκυριακού. Τα καλά λέει. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ, το κεντρικό μας θέμα θα είναι η αρχαία ελληνική τεχνολογία, τεράστιο όπως μπορείτε να καταλάβετε. Θα, προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε να θίξουμε κάποιες πτυχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου σχετικά με την τεχνολογία που ανέπτυξαν οι προγόνει μας. Μακριά από φεδρότητε, όσο το δυνατόν περισσότερο εμπεριστατωμένα, ενώ κατά τη διάρκεια τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα. Έχουμε καλεσμένο τη εκπομπή αυτή τον συγγραφέα και ερευνητή Χρυστο Λάζο, μια από τι εμβληματικότερε μορφέ του χώρου τη ελληνική αναζήτηση, μάλλον του ελληνικού χώρου τη εναλλακτική αναζήτηση. Ένα σπουδαίο συγγραφέα που έχει αφήσει το στίγμα του σε αυτό το χώρο με τον οποίο εμεί λέμε ότι ασχολούμαστε. Ο κύριο Λάζος ο οποίος ήταν εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Ενήγματα του Σύμπαντο, το οποίο να πούμε ότι ήταν το πρώτο περιοδικό εναλλακτικής αναζήτησης στη χώρα μας ξεκίνησε το 1975 το 1975 μέχρι το 1981 αν δεν κάνω λάθος εκδόταν και βέβαια μέσα από, το, μέσα από τις σελίδες του πέρασαν α, όλα τα μεγάλα ονόματα έτσι που αποκαλούνται σήμερα οι δεινόσαυροι, θα λέγαμε, του χώρου της εναλλεκτικής αναζήτησης στην Ελλάδα, ανάμεσά του ονόματα όπως ο Γιώργος Βαλάνος και άλλοι πάρα πολύ. Θα έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον α, η συνέντευξη, την οποία θα πάρουμε από τον κύριο Λάζο, κατά τις 11, 11 και 10 θα ξεκινήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι... Εμείς τώρα έχουμε τη στήλη των νέων, όπως ε, ε, ε, κάθε φορά έχουμε τα νέα της εναλλακτική αναζήτησης για αυτή την εβδομάδα σε πολύ λίγα θα αρχίσουμε Πολύ Space ή ήχη αυτού του μουσικού χαλιού και μιας και μιλήσαμε για Space θα ταξιδέψουμε στο διάστημα ακόμα έναν πλανήτη τον τέταρτο συνολικά εκτός του ηλιακού μας συστήματος που θα μπορούσε να πούμε δυνητικά να είναι κατοικήσιμο, ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες μια διεθνή ομάδα Αστρονόμων, ο επικεφαλής Γκυγέμ Ανκλάντα Εσκουντέ και Πολ Μπάτλερ από το Carnegie Institution for Science στην Ουάσιγκτον δήλωσε πως ο νέος αυτός πλανήτης είναι βραχώδης και είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής υποψήφιος για να διατηρεί νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά του Κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό να διατηρεί ζωή με τη μορφή που ξέρουμε, πάρα πολύ σημαντική είδηση. Είναι 22 έτη φωτός μακριά από τη γη μας, περιστρέφεται γύρω από το αστέρι του σε περίπου 28 ημέρες και είναι κατά 50% πιο ογκώδης από τον δικό μας πλανήτη. Το σημαντικό είναι πως οι θερμοκρασίες που επικρατούν στην επιφάνεια του δεν είναι ούτε πολύ χαμηλές αλλά ούτε πολύ υψηλές και η απόσταση από το αστέρι του τον κατατάσσει σε τροχιά κατοικίσιμης ζώνης χωρίς αμφιβ πολύ σημαντική είδηση με τα νέα υπερεξελιγμένα τηλεσκόπια που συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε εδώ στη γη μπορούμε να βλέπουμε πολύ πιο βαθιά στο διάστημα και να ανακαλύπτουμε τέτοιους εξωπλανήτες που θεωρητικά θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή όπως είδαμε αυτός είναι ο τέταρτο συνολικά που ανακαλύπτεται και ο πιο πιθανός ο πιο δυνατός παίκτης θα λέγαμε, για να... που ίσως φιλοξενεί ζωή. Και συνεχίζουμε την διογραφή αυτή τη εβδομάδα. Ε, έχουμε ένα θέμα το οποίο μα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Με, σχετικά με τι έρευνε που κάνουν διάφορε επιστήμονε από τον κόσμο σχετικά με τον φωνικό ιό τη γκρίπη, ε, όπω είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μα. Επιστήμονε είχαν καταφέρει να κατασκευάσουν μια παραλλαγή στην ουσία του είτα 1 ή 1, η οποία ήταν εξαιρετικά φωνική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα βιολογικό όπλο στα χέρια του. Θα μιλήσουμε και για βιολογικά όπλα στη συνέχεια τη εκπομπή. Τέλο πάντων, παραμένει το moratorium λοιπόν, στη δημοσιοποίηση των ερευνών για τον φωνικό ιό τη γρήπη. Ε, ε, ε, έγινε μια συνάντηση στα κεντρικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία στη Γενέβη. όπου εκεί ε, οι δύο έρευνε, οι οποίε έχουν να κάνουν με τον φωνικό ιό τη γρήπη που κατασκεύασαν ε, οι ερευνητέ, και οι έρευνε αυτέ δημοσιοποιήθηκαν στο περιοδικό Science και στο περιοδικό Nature. Εν τέλει, έχει γίνει κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο στον επιστημονικό χώρο του, τουλάχιστον. Δε, εγώ δεν θυμάμαι ανάλογο περιστατικό. Έχει επιβληθεί ένα μορατόριο ώστε να μην υπάρχουν ανακοινώσει γύρω από τι επιστημονικέ έρευνε για τον φωνικό αυτό ιό, ο οποίο από θυμάμαι μπορούσε να σκοτώσει γύρω στο 70 με 80% των ανθρώπων που τον κολούσαν, που νοσούσαν. Το οποίο είναι ένα απίστευτο νούμερο. Και στι Ηνωμένε Πολιτείε, η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Βιοασφάλεια, που είναι κάποιο οργανισμό των ΗΠΑ, ζήτησε να απαλληφθούν από τι επίμαχε μελέτε, οι τεχνικέ λεπτομέρειε που θα επέτρεπαν σε τρομοκράτε να δημιουργήσουν νέου ήου. Οπότε με τον πολιορκητικό κρυό τη τρομοκραία πλέον ε, έχουμε κρατική καταστολή και στι έρευνε, στι επισμονικέ έρευνε, στην ουσία έχουν λογοκρισία. Ε, Ποτίθεται για το καλό μα, αλλά είναι ε, μια ίσω. Μια νέα κακή αρχή για την επιστήμη. Και έχει προβληματίσει πάρα πολύ του επιστήμονε και, και τις διευθύνσει των επιστημονικών περιοδικών του Nature και του Science, οι οποίοι ε, στην ουσία θα πρέπει να λογοκρίνουν τι ε, έρευνε που, που κανονικά παρουσιάζουν στι σελίδε του, αδωγμάτιστα, χωρί παρέμβαση. Τέλος πάντων. Είναι ένα ακόμα ανησυχητικό ενό. Ναι, Αν πολύ καταστολή δεν έχει πέσει τώρα τελευταία. Ναι, είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Στο δυτικό κόσμο να έχουμε λογοκρισία στην επιστημονική έρευνα. Ε, είναι μια σπάνια στιγμή και μας λέει πολλά πράγματα σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ε, η δυτική κοινωνία που μάλλον παρακμάζει μηνά Παρακμάζει και τα πράγματα γενικά στο παγκόσμιο σκηνικό είναι λίγο περίεργα, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση την ξέρω αν άκουσες ε, για παράδειγμα άσχετο τώρα με το ναι. θέμα μας και για το, τις δηλώσεις του Πούτιν ο οποίος μίλησε για επανεξοπλισμό της Ρωσίας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ναι, το διάβασα. Γενικά υπάρχει μια, υπάρχει μια αλληλουχία ειδήσεων που σχετίζεται είτε με την επιστήμη, είτε με την πολιτική, είτε με την οικονομία, είτε με τη γεωπολιτική, είτε με, τη, με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που δείχνουν κάποιες τάσεις αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο γείχνεστε και προς τα πού οδηγούν τα πράγματα. Δεν είναι τυχαία που μερικές φορές αλλάζουμε θέματα και ποτέ και, και από εκεί. Έτσι για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, Α, ναι. στην ουσία για να προχωρήσουμε και στα επόμενα νέα μας. Ε, από αυτό μπορούμε να το δούμε ότι και κοντά σχετικά στην Ελλάδα, προς το Ιράν ακούγονται οι αρχές του πολέμου ήδη από τώρα. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Ακριβώς. Και στη Συρία ειδικά σκοτώνονται μετάξυ τους, έτσι εδώ και καιρό, έτσι. πλέον έχουν ενταθεί συγκρούς εκεί. Τέλος πάντων ε, παρακολουθούμε τις, ε, το παγκόσμιο συνοϊκό και τη γεωπολιτική, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και για τη χώρα μας ε, θα κάνουμε, έχουμε κάνει βασικά φιέρωμα σε θέματα γεωστρατηγικής, όπως η ελληνική ορκτή πλούτη. Και θα επανέλθουμε. Λοιπόν πριν προχωρήσουμε, πλούτος, μάλλον, έτσι, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα νέα, να πούμε του τρόπους επικοινωνίας του... του κοινού με την εκπομπή των φίλων μας. Λοιπόν, μέσα από το Facebook μπορείτε να μας βρίσκετε στο λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη ή Stargate FM και να σχολιάζετε ζωντανά θα μεταφέρουμε εμείς από εδώ τους, τα μηνύματά σας και τους προβληματισμούς σας. Όπως επίσης το email τη εκπομπή, stargatefmpapaki.gmail.com όπου καθ' όλη τη διάρκεια τη εκπομπή και ε, κατά το διάστημα στο οποίο την εβδομάδα που πανέμβαλετε σε, σε κάθε δύο εκπομπές Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα μέλη σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θέλετε Κάθος επίσης και ο, για όσου θέλουν να μας στείλουν ένα μήνυμα στο κινητό αλφα και ΝΟ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54454 Να πούμε και του φορεί οι οποίοι στηρίζουν την εκπομπή μας κάθε εβδομάδα είναι το μηνύο περιοδικό «Ο Μίστερης» συνεχίζει να κυκλοφορεί στα περίπτερα αντίστροφη πλέον μέτρηση για το επόμενο τεύχος, το τεύχος Μαρτίου, ένα από τα κορυφαία ελληνικά μηνύα περιοδικά εναλλακτικής αναζήτησης. Όπως επίσης ο εκδοτικός οικο «I write, μια προσπάθεια από συγγραφής για συγγραφή. Όλοι εσεί οι επίδοξοι συγγραφεί που έχετε ετοιμάσει το πόνημά σα και θέλετε να το δείτε τυπωμένο στι προθήκε κάποιου βιβλιοπωλίου ή στην ε, βιβλιοθήκη Κάπ, τη δικιά σα και των φίλων σα και των αγαπημένων σα, μπορείτε πολύ εύκολα με, έτσι, με ένα πολύ μικρό κόστο και με πολύ γρήγορη απόσβεση να καταφέρετε να εκδώσετε το βιβλίο σα. iWrite.gr. Για περισσότερε πληροφορίε, είναι ε, ένα τρόπο ο οποίο ε, στην ουσία ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο συγγραφέα να μπορέσει. Να παράγει βιβλία, να παράγει ιδέε και να τι βλέπει τυπωμένε με έναν αξιοπερροπή τρόπο και με μια επικοινωνία με ανθρώπου οι οποίοι είναι οι ίδιοι συγγραφείς. Είχα... Δεν πουλάνε κρέα οι άνθρωποι, φτιάχνουν βιβλία. Είχαν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συγγνώμη που σα διακόπτω, είχαν και σήμερα πάνω τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη η βιβλιοπαρουσίαση ε, του βιβλίου Four Quarters, ενό Θεσσαλονικίου νεαρού συγγραφέα του Γιώργου Τσακουρίδη στι 7 το απόγευμα. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Λοιπόν, τελευταίο νέο για σήμερα για όλους τους φίλους των αγνώσεων ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Έτσι, καθώς α, το 2012 έχει μπει πολύ δυνατά γύρω από αυτό το θέμα, έχουμε πάρα πολλές θεάσεις α, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο Ντέβον, α, στη Βρετανία, τις τελευταίες μέρες του Γενάρη, ο φωτογραφικός φακός του Γκάρη Μακντέρμοτ, Έπιασε ένα αυτό το υπτάμενο αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι σκεπτικιστή, αλλά σίγουρα αυτό που είδε δεν ήταν ένα κανονικό αεροσκάφος. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο Google, uh, Gary McDermott και Devon. Στο Texas επίσης uh, την 1η Φεβρουαρίου είχαμε λήψη ενός αγνώστα αυτόντες υπτάμενο αντικείμενο, αντικείμενο από κάμερα ενός περιπολικού έτσι, α, όσο και αν η πολιτική αεροπορία προσπάθησε να ερεμεί στα πνεύματα λέγοντα πω επρόκειτο για μετεωρίτη, μάλλον δεν τα πολύ κατάφερε, μια και, και οι κάτοικοι του Τέξα, εκτό από την κάμερα των αστυνομικών, τη Οκλαχώμα και του Κάνσας ήταν και αυτοί το αντικείμενο. Δεν αποκλείουμε την περίπτωση του να επρόκειτο για κάποιο μετεωρίτη. Ενώ και στι 5 Φεβρουαρίου, α, πριν από μερικέ ημέρε δηλαδή, στο Λονδίνο, υπήρξε μια περίεργη βιντεοσκόπηση πάνω από τι όχθε του Τάμεση. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε με τον τίτλο UFO London Thames Estuary UK 5 Δευτέρου του 2012 ή τέλος πάντων UFO Thamesis θα σας βγάλει ένα αποτέλεσμα για τον Φεβρουάριο. Ο χρήστης Space99 Dude ανέφερε ότι το αντικείμενο ήταν πολύ λαμπερό για να πρόκειται για κάποιο πλοίο και εκτός αυτού βρισκόταν αρκετά πιο πάνω από το νερό. Αυτά είναι έτσι κάποια σύντομα νεάκια από εμφανίσει άτια σε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία, αλλά είναι καλό να υπάρχει και τέτοιο ρεπορτάζ εδώ στην Άστρικη Πύλη. Ε, Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το δελτίο καιρού των UFO. Ακριβώς. Έχουμε και στην Ελλάδα αρκετά περιστατικά. Υπάρχουν και στο μεταφυσικό.gr υπάρχει ειδικό νήμα καταγραφή θεάσεων από τον ελληνικό χώρο. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε είναι κάνει κα... και εκπομπή αφιέρωμα στο φαινόμενο. ότι Τι περιγράφει αυτό το φαινόμενο, Αν είναι υπαρτό ή όχι. Είχαμε πάθων... εδώ τον καθηγητή τον Σταύρο Παπαμαρινόπουλο από το Πανεπιστήμιο Πατρών για να μα μιλήσει για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω κλείνει η στήλη των νέων. Θα περάσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Βεβαίως και συνεχίζουμε με το κεντρικό θέμα τη αποψή εκπομπή, που είναι η αρχαία ελληνική τεχνολογία, βέβαια. σε μια εκπομπή το θέμα αυτό ίσα που μάλλον θα αξίσουμε την επιφάνεια του, αλλά έχουμε κάνει έτσι μια προσεκτική επιλογή διάφορων τεχνολογικών έτσι, θαυμάτων τη Θα Α πούμε κάποια πράγματα που μάλλον δεν τα έχετε ξανακούσει, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, τέλο πάντων, με αυτά και με αυτά. Όλα αυτά θα τα ακούσετε σε λίγο, ένα τραγουδάκι από μορά στη φωτιά. Αδρυναλίνη σε λα... μια live εκτέλεση και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί 105,2 Λοιπόν, Στερκίπλη και πάλι μαζί σα. Είναι δέκα και μισή περίπου η ώρα. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην ανάλυση του κυρίου θέματο για σήμερα. Όπω σα είπαμε, είναι η αρχαία ελληνική τεχνολογία. Όπω είπε και ο Αντρέα προηγουμένω, θα προσπαθήσουμε έτσι να ψηλαφίσουμε κάποιε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει που αφορούν το θέμα τη αρχαία ελληνική τεχνολογία. Θα μιλήσουμε για τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο. Θεωρώ ότι δεν έχει ακουστεί, είναι, πρέπει να είναι σπάνιο, χημικά και βιολογικά όπλα στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα. Ναι, γνωρίζω ένα βιβλίο από ενάλυο που έχει αυτό το θέμα, αλλά μιλάει γενικά για, το θέμα, για τη Μέσοποταμία και Βαβυλώνα. Για αρχαία Ελλάδα, για Ελλάδα. Είναι λίγο περίεργόντος. Στη συνέχεια θα μπούμε, θα ξεφύγουμε λιγάκι, θα μπούμε στα ομοιρικά έπι και θα δούμε έτσι κάποιες περιγραφές του Ομήρου που... Όταν τι ακούει κάποιο, πηγαίνει το μυαλό του κάπου παραπέρα. Λέει: Λε, ρε παιδάκι, μου να ισχύει κάτι περίεργο σε ό,τι αφορά πάντα το τεχνολογικό τομέα. Όπω επίση, θα κάνουμε κάποιε γρήγορε αναφορέ, αναλόγω και θα προλάβουμε στο Ευπαλλήνιο Όρυγμα, που έχουμε ξαναπεί κάποια πράγματα. Αλλά είναι ένα σπουδαίο τεχνολο... τεχνολογικό επίτευγμα τη αρχαιότητα. Θα μιλήσουμε για τον πατέρα τη ανατομική επιστήμης και για τα πρώτα χειρουργικά εργαλεία. Και επίση θα, θα πούμε τι είναι η αιολόσφαιρα. Μάλιστα, το αφήνει από... αυτό για... με ερωτηματικό. Ναι. Λοιπόν... Τέλο πάντων, ε, έχει να προσφέρει πολλά αρχαιότητα, ειδικά σε τεχνολογικά επιτεύγματα. Βέβαια, yeah. τέλο πάντων, θα πούμε και μετά τι συνέβη. Λέω πάλι τέλο πάντων πολλέ φορέ. Να, να μου το λε, σα παρακαλώ. Να πούμε, βέβαια, ότι στο θέμα, έτσι για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, στο θέμα αρχαία ελληνική τεχνολογία, έχει πέσει και αρκετή παραφιλολογία όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, μεν έχει βάση το θέμα το ότι υπάρχουν κάποια επιτεύγματα τα οποία ίσως α, μας εκπλήσουν α, και μας κάνουν έτσι να αισθανόμαστε κάπως υπερήφανοι σαν λαός. Τώρα το, τι σχέση έχουμε με τους αρχαίους Έλληνες είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση που θα την κάνουμε σε επόμενη εκπομπή σίγουρα. Αλλά βέβαια ήταν αρκετοί αυτή και είναι αρκετοί εκείνοι τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν δώσει έτσι, έναν πολύ, α, μια πολύ μεγαλύτερη... Πώς να το πω. Έχουν, τέλος, πάντων... έχουν δώσει έμφαση πάρα πολύ στο κομμάτι τη τεχνολογική υπεροχή του ελληνικού πολιτισμού. Προβαίνοντα σε υπερβολή. Πολύ του ελληνικού πολιτισμού, απομόνωση κάποιων πραγμάτων και ξεχνάμε τα αρνητικά. Γιατί όλοι οι πολιτισμοί έχουν τα καλά του και τα κακά του. Φυσικά. Τέλο πάντων, ε, είναι ίσω μια ανάγκη του λαού να έχει εξυψώσει έτσι, το εθνικό του φρόνημα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Από εκεί πέρα. Ο λαό από την άλλη μεριά και οι καταναλωτέ βασικά, που οφείλουν να καταλάβουν ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το, το αίσθημα που έχουν, που είναι εύλογο ω ένα σημείο, και πλουτίζουν βγάζοντα τουβαροπακέτα, όπως τα λέμε εμεί, τέλο πάντων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το σημερινό μα θέμα, μιλώντα για τον υπολογιστή των αρκετά Αρκετοί από εσά λογικά θα έχετε ακούσει τον μηχανισμό των αντικηθήρων, τον υπολογιστή των αντικηθήρων ή αλλιώ τον αστρολάβο των Πρόκειται για ένα αρχαίο τέχνημα, θέλεις να πεις κάτι? Συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας μηνά, mm. απλά μια μικρή έτσι, παρένθεση, ένα πολύ μικρό πράγμα, να πούμε ότι για, mm. για το μηχανισμό των αντικιθύρων, μέχρι και ολόκληρη κομπή θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε, έτσι. Σίγουρα, δηλαδή, τεράστιο Θα θέμα. μας πεις βέβαια πολύ σημαντικά πράγματα τώρα, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε και έναν άνθρωπο ειδικό να μας μιλήσει μόνο για το μηχανισμό των αντικιθύρων και ο κύριο Λάζο βέβαια θα μπορούσε. Αλλά τώρα η εκπομπή έχει πιο γενικό χαρακτήρα. Yeah, τέλο λοιπόν. πάντων, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν, πρόκειται για ένα αρχαίο τέχνημα. Η περισσότερη αυτή τη στιγμή, σήμερα, η επικρατέστερη άποψη τέλο πάντων είναι ότι πρόκειται για έναν μηχανικό υπολογιστή που χρησιμεύε ω όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων. Ανακαλύφθηκε περίπου στι αρχέ του 20ου αιώνα, ανάμεσα στο, στα κύθρα. ...και στην Κρήτη, ήταν σε ένα ναυάγιο εκεί ανοιχτά των το, Αντικηθήρων. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αντικείμενο α, χρονολογείται μεταξύ του 150 και 100 π.Χ. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο προϊστορικό αντικείμενο, είναι σχετικά κοντά σε εμά. Το ναυάγιο λογικά συνέβη κάπου ανάμεσα, μεταξύ του, κάπου ανάμεσα στο 87 και στο 63... Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Το τονίζουμε αυτό, μην μπουν περίεργες σκέψεις σε που ίσως μας ακούουν αυτά που έχουμε δει τελευταία με τις κλοπές στις Βέρα, πινακοθήκες και, στο, και στην να, Αρχαία Ολυμπία. Γιατί να μην τους μπουν ιδέε όταν όλοι αυτοί θησαυροί είναι ανεκτήμη της αξίας. Υ, υπερβαίνουν τα χρήματα. Ακριβώς. Η αξία του υπερβαίνει τα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι... Μάλλον τώρα θα... θα συνεχίσει το πλιάτσικο, αυτό γίνεται στην ουσία. Ένα πλιάτσικο του αρχαιολογικού πλούτου τη χώρα και όχι μόνο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε στο θέμα του μηχανισμού των αντικυθύρων, πρόκειται για την αρχαιότερη σοζόμενη διάταξη με γρανάζια. Όσοι μα ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε μπροστά σε υπολογιστή και δεν γνωρίζετε τι σημαίνει υπολογιστή των αντικυθύρων, αξίζει να γκουγκλάρετε τη συγκεκριμένη φράση για να έχετε μία εικόνα του τι ακριβώς αυτή τη στιγμή μιλάμε. Το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι φτιαγμένο από μπρούτζο, μέσα σε ένα ξύλινο πλαίσιο και όλη αυτή η διάταξη των γραναζιών το έχει προβληματίσει πάρα πολλούς ιστορικούς, επιστήμονες της τεχνολογίας από τη στιγμή που έχει ανακαλυφθεί. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο συγκεκριμένο μηχανισμό σύμφωνα πάντα με την επικρατέστερη σύγχρονη επιστημονική άποψη, Uh, μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια τη θέση του ήλιου και της Ελλήνης καθώς επίσης και τις φάσεις της Ελλήνης uh, είχε uh, ένα καντράν στο οποίο απεικονίζονταν τουλάχιστον δύο ημερολόγια ένα ελληνικό uh, βασισμένο στον μετωνικό κύκλο και ένα Αιγυπτιακό που ήταν και το κοινό επιστημονικό ημερολόγιο της ελληνιστικής εποχής Τώρα, σχετικά με τι έρευνε γύρω πάντα από τον υπολογιστή των αντικειθήρων, το φθινόπορο το 2005 έστάλει ειδικό εξοπλισμό από την πασιγνωστή εταιρεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, τον Hewlett Packard, στο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Αθήνα και με τη βοήθεια ειδικών ακτίνων Χ και φωτογραφικών μονάδων, η ομάδα των επιστημόνων μπόρεσε να φέρει στο φω ακόμα περισσότερε λεπτομέρειε. Έτσι ανακάλυψαν ακόμα περισσότερα γρανάζια, ακόμα περισσότερα μυστικά του συγκεκριμένου μηχανισμού, 30 παρακαλώ το σύνολο των γραναζιών και οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα το ότι ο μηχανισμός μπορούσε να προβλέψει και εκλήψεις τόσο του ηλίου όσο και της Ελλήνης. Είναι απίστευτο, ανεξαρτήτως των αστρονομικών γνώσεων των προγόνων μας, είναι απίστευτο το ότι είχαν έναν μηχανισμό, έναν υπολογιστή ουσιαστικά, που μπορούσε να προβλέψει. είχαν έναν υπολογιστή. υπολογιστή ταξιδίου για την αυσιπλοεία στην ουσία. Έναν υπολογιστή τη εποχής, με πολύπλοκα γρανάζια, με μηχανισμούς, τους οποίους τους συναντάμε με... ίσω χιλιά. τουλάχιστον χίλια χρόνια αργότερα ξανά, με, με, με, μικρές, με μικρά διαλύματα. Με κάποια αερολόγια που είχαν φτιαχτεί στο Βυζάντιο, νομίζω είναι τα πρώτα διαλύματα, τέλο πάντων. Τώρα, όλοι εύλογα νομίζω αναρωτιόμαστε, ωραία, έχουμε βρει ένα κομμάτι, έναν υπολογιστή των αντικειθήρων. Υπήρχε κάποια τεχνολογία, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με αυτό το θέμα ή έχουμε ένα έβριμα το οποίο απλά παρουσιάζεται ξεκάρφοντο στην ελληνική ιστορία ξαφνικά. Λοιπόν, οι έρευνε έρχονται σε έναν από τους μεγαλύτερου αρχαίους Έλληνες αστρονόμους, τον Υπάρχο από τη Ρόδο, εκεί δίδαξε αστρονομία ο συγκεκριμένος αρχαίος Έλληνας επιστήμονας. Και φαίνεται, σύμφωνα με τους ιστορικούς, ότι ο μηχανισμός αυτός των αντικειθήρων μας πηγαίνει απευθείας σε αυτόν τον Έλληνα αστρονόμο και τις θεωρίες του. Σύμφωνα με κάποιους άλλους ερευνητές υπάρχουν αναφορές α, που δείχνουν ότι ο Αρχιμίδης, ο οποίος έζησε περίπου δύο αιώνες πριν από το, την κατασκευή του μηχανισμού των αντικειθήρων, το 287 π.Χ. γεννήθηκε, είχε κατασκευάσει έναν παρόμοιο μηχανισμό, Όποιο βέβαια δεν υπάρχει, και είναι πιθανόν αυτό ο μηχανισμό να ήταν ένα πρόγονο κατά κάποιο τρόπο του συγκεκριμένου μηχανισμού των αντικυθύρων. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, Μινά. Ε, είναι προφανέ κιόλα, και, και η επιστημονική κοινότητα σίγουρα το αποδέχεται αυτό που θα πω. Ε, δεν μπορεί να φτάσαμε από τη μια μέρα στην άλλη στο μηχανισμό των αντικυθύρων, που είναι κάτι αρκετά εξελιγμένο ω εργαλείο. Προφανώ έχει υπάρξει έρευνα προ, του προηγούμενου αιώνε κιόλα. Με, που οδήγησαν με, με, με μια εξελεκτική διαδικασία όπως έχουμε δει στην επιστήμη πολλές φορές να γίνεται αυτό μικρά μικρά βήματα τα οποία έφτασαν σε ένα σπουδαίο και μεγάλο επίτευγμα όπως είναι ο μηχανισμός των αντικειθήρων Δυστυχώ από την αρχαία ελληνική γραμματεία για την αρχαία ελληνική τεχνολογία έχουμε σήμερα μαζί μας, κοντά μας γνωρίζουμε μάλλον ένα πολύ μικρό κομμάτι ίσως και το 1% από κάποιες έρευνες που έχω διαβάσει, δεν ξέρω πόσο έγκυρες είναι αυτές οι έρευνες, τέλος πάντων, αν είναι ενδεικτικό ότι όλη αυτή η γνώση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει χαθεί. Ένα 5 με 10% της αρχές ελληνικής γραμματείας διασώζεται, ναι. ναι, ναι, τόσο περίπου, okay. οι δεν είναι το νούμερο. Τώρα πριν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνο, να πούμε δύο πραγματάκια της επικαιρότητα για το συγκεκριμένο θέμα. Uh, τα οποία κυκλοφόρησαν εδώ το, τις τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια ελβετική εταιρεία Hamlet η οποία έχει δημιουργήσει ένα ρολόι χειρός εμπνευσμένο από τον μηχανισμό των αντικειθήρων uh, όσοι θέλετε να το αποκτήσετε μάλλον θα σα ξενερώσω αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα μοναδικό κομμάτι το οποίο θα εκτεθεί για πρώτη φορά στην Basel World 2012. Είναι μια έκθεση η οποία γίνεται στην Βασιλεία της Ελβετία και αμέσως μετά θα μεταφερθεί στο Μουσείο του Παρισιού που θα διαμένει, θα διαμένει μόνιμα. Δεν αποκλείεται βέβαια η εταιρεία να βγάλει κάτι τέτοιο. Κάτι αντίστοιχο, έτσι, πολύ πιο φθηνό βέβαια, με πολύ πιο φθηνά υλικά. Είναι ένα ρολόι χειρό που βασίζεται αποκλειστικά. Στον, στην τρόπο κατασκευής του Μηχανισμού των Αντικηθήρων μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Τέλος, όσοι φίλοι μας ακούν από το Ηράκλειο της Κρήτης, α, μέσα στον Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί μία έκθεση, ε, έκθεση υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Ο Μηχανισμός των Αντικηθήρων, ο αρχαιότερος ο αρχαιότερο υπολογιστή. ψαξτε το στο διαδίκτυο, σίγουρα θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτά από μένα για τον μηχανισμό των Αττική Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν. Εγώ είπα ότι θα προσπαθήσω να προκαλέσω την έκπληξή σας. Δεν το γνωρίζω αν θα το καταφέρω αυτό. Ε, όπως επίσης, ε, ίσως θα προλάβουν να παίξουμε και ένα τραγουδάκι μέχρι το πρώτο μεγάλο διάλειμμα που είναι στις 11 ακριβώς. Θα δούμε ανάλογα πώς θα τα πάμε εδώ στην, στο κεντρικό μας θέμα. Λοιπόν, ε, μηνά και αγαπητοί φίλοι της, ε, εδώ στην παρέα του Ατλαντή. Μια γνωστή ίσως πλευρά της αρχαιότητας είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνε και άλλοι αρχαίοι Λάοι βέβαια χρησιμοποιούσαν και χημικά και βιολογικά όπλα. Όλες αυτές οι βρώμικες τακτικές του πολέμου στην ένωση που έχουμε, γνωρίσαμε στους σύγχρονους αιώνες Πέτουσαν δηλαδή και αυ... αυ... λε. Είχαν και μολότοφ Μάλιστα. στην αρχαιότητα. Τέλος πάντων θα τα πούμε τώρα εδώ έτσι εντάχει όσο μπορούμε. Ε, επίχει, να δώσω ένα παράδειγμα. Ήταν πολύ δημοφιλή για βιολογικά όπλα τη αρχαιότητα. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να είναι βιολογικό όπλο στην αρχαιότητα, τα ζώα. Η χρησιμοποίηση των ζώων, π.χ., ε, ήταν πολύ δημοφιλέ να βάζουν σκορπιού και δηλητριώδη φίδια σε καλάθια για να πετάνε στην πρώτη γραμμή του πολέμου, όπου θα κάνουν τη δουλειά του αυτά τα άκακα πλασματάκια για του περισσότερου, εκτό άμα τα προκαλέσει. Ωστόσο. Για να, δω, για να καταλάβετε τι σημαίνει βιολογικό όπλο στην αρχαιότητα ε, ένα από τα στρατηγικά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι, οι λαοί τη Ανατολή ήταν οι ελέφαντες μου, <laughs> βά πεδίο... μου Βάζει ιδέες για το σύνταγμα τώρα <laughs> ναι. <laughs> θα σου πω λοιπόν ε, μπορεί να πάρεις ιδέες για το σύνταγμα τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει στην ε, μάχη του Ιδας -Πή, 200 ελέφαντες το 326 π.Χ. όπου πολεμήσει τον βασιλιά, το βασιλιά Πόρο. Πήγαν να πω πήρω, με συγχωρείτε. Τέλος πάντων, σκέφτηκε έξυπνα και εφαρμοσε δυο δύο-τρει τακτικές για να νικήσει τους ελέφαντες. Πώς μπορείς να νικήσει έναν ελέφαντα, δεν είναι τόσο δύσκολο εν τέλει. Ο βασιλιάς Πόρος πάνω στου ελέφαντες έβαλε τοξότες ώστε να τους προστατεύσει τέλος πάντων και να, ένα, να κάνει ένα συνδυασμό, ένα, ένα πολύ βαρύ υπηκό στην ουσία. Ε, δεν το λε και επικό, τέλο πάντων. Ε, περί στρατηγικής ίσω θα μα βοηθούσαν άλλοι άνθρωποι, δεν είμαι το ειδικό, θα έλεγα. Τέλο πάντων, αφού εξόντωσε του τοξότε που ήταν πάνω στου ελέφαντες το, ε, προκάλεσε εγκάβματα στις προβοσκίδε των ελεφάντων, βάζοντα στην πρώτη γραμμή ε, πυρωμένα οριχάλκινα αγάλματα, στα οποία ακουμπούσαν την προβοσκίδα του ελέφαντε και καίγονταν, το οποίο στην ουσία του προκαλούσε μια δυσφορία. Και από εκεί και πέρα, κάτι που ίσω εγώ δεν το ήξερα. Ε, οι ελέφαντε έχουν μια φοβία. Φοβούνται τα γουρούνια. Εξαπέλη, άφησε, <laughs> έκανε χρήση γκουρουνιών, τα άφησε να φύγουν στο πεδίο τη μάχη και ειδικά με τα ρουλιακά του και τα χρυλίσματα που κάνουν τα γουρούνια, οι ελέφαντε φοβήθηκαν και στην ουσία παράτησαν το πεδίο τη μάχη. Δεν το ήξερε αυτό. Αλλά ήταν γνωστό στην αρχαιότητα και φαντάζομαι όσοι έχουν ασχοληθεί αρκετά με του ελέφαντε το γνωρίζουν. Ε, αλλά είναι εκπληκτικό τι κάνανε οι Μεγάρι το 270 π.Χ ενάντια στον αντίγονο γονατά, όπου άλυψαν χίρους, δηλαδή γουρούνια με πίσα και τους μετέτραψαν σε ζωντανέ τορπίλες, <Κι> βάζοντάς τους φωτιά και αφήνοντάς τους στο πεδίο της μάχης. <Κι> Άλυψανε γουρούνια με πίσα, τους βάλανε φωτιά και τους ρίξανε εναντίον των ελεφάντων για να τους τρομάξουν για να τους απομακρύνουν. Βέβαια είναι και οι τακτικές αυτές. Ήταν ενισχυμένα γουρούνια αυτά. Δε, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Αυτό δε, με κούφανε τελείως να σου πω την αλήθεια μή με μας, τα γουρούνια μή που ήταν τορπίλες. Μην κάνει και καμιά μήνυση, καμιά φιλοζωική με αυτά που λέμε απόψε. Ε, τι να κάνουμε, να κάνουμε μήνυση στην αρχαιότητα, και στην ανθρωπότητα μάλλον. Σουστά. Για ε, ένα άλλο πολύ έτσι, θα δημιουργήσει ωραίους συνειρμούς και σε Σένα Μινά και εδώ στη Βάρεια της Λαντίης. Μικρόβια... Τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαιότητα ώστε να προκαλέσουν έτσι, απόλυση στον αντίπαλο. Πολύ περίεργο βιολογικό πόλεμο ναι. με, με χρήση μικρόβιων. Συγκεκριμένα μολυσματικές ασθένειε, όπως η Πανόλη, η ε, οποία ήταν γνωστή από την αρχαιότητα και από δεκάτες του πληθυσμού, ε, έριχναν ε, μολυσμένα πτώματα ή ενδύματα στι γραμμέ του εχθρού με σκοπό να κολλήσει ο εχθρό αυτό τον, α, το μικρόβιο της Πανόλης. Ε, για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα, στην πολιαρκία της Κιζίκου, από τον Μηθριδάτη το 67 π.Χ. εκδηλώθηκε επιδημία Πανόλης σε όλη την πόλη. Και ένα το τελευταίο και σημαντικότερο πράγμα που έχει να κάνει με αυτή την πολεμική τακτική, που θα την έλεγα αρκετά βρώμικη, είναι ότι τα θανατηφόρα μικρόβια φυλάσσονταν σε κρύπτες και, και ιερά των πόλεων για τις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή το ιερατείο είχε τη γνώση να ελέγχει ε, ε, διάφορους έτσι βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούσαν να ήταν νικηφόροι στη μάχη. Μας φαίνει πολλού συνειρμούς αυτό και μας φαίνει και εμένα μου φαίνεται στο μυαλό ας πούμε, τη δουλειά που έχει κάνει ο κ. Καλόπουλος. Σωστό. Σωστό. Σχετικά με του μάγου ε, τη βίβλου. Του χαλιδαίου τα... ναι. και τα δηλητήρια που χρησιμοποιούσαν. Ε, με... Υπήρχαν και στην αρχαιότητα λοιπόν, αυτά επιβεβαιώνονται. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, το συνδέει το, το, συγκε... το συγκεκριμένε ικανότητε των χαλιδαίων μάγων ακόμα και με τη δολοφονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. ίσως να έχουμε υπόψη μα τον κύριο Γκαλόπουλο για μια μελλοντική εκπομπή εδώ στο... στην αίθουσα. Γιατί, γιατί όχι. Ε, έτσι, για να κλείσω την αναφορά με, τα... με διάφορα χημικά όπλα, να ότι. Η λέξη τοξικός, ας πούμε, έχει βγει από την εμβάπτιση των αιχμών, των τόξων και των βελών σε δηλητήρια. Δηλαδή τόξο τοξικός, που σημαίνει ότι που είναι ο δηλητήρια, δηλητήρια, στην ουσία που προκαλούν θάνατο, έτσι να το πω χονδροειδός. Και άλλα χημικά όπλα ήταν στο Πολιπυρονοσιακό Πόλεμο, που οι σπαρτιάτε ε, χρησιμοποίησαν βρώμικες τακτικές, όπως σε όλους τους πολέμους υπάρχουν, έτσι γίνονται εγκλήματα πολέμου. Ε, έριξαν τοξικό καπνό στους Αθηναίους και έχοντας ξύλα με, με ένα μείγμα που είχε μέσα πίσα και θείο τους έσκασε δηλαδή τους Αθηναίους ε, υπήρχαν διάφορα εμπριστικά όπλα το, στα οποία μέσω καταπελτών οι οποίοι φτιάχτηκαν γύρω στο 400 π.Χ. μπορούσαν να πετάνε κατέργα στο πετρέλαιο, ναύθα και άσφαλτο στην οποία βάζανε φωτιά ώστε να πάρει φωτιά ο αντίπαλος και για να πάμε εδώ στη βόμβα Μολότοφ υπήρχαν εξελιγμένα φορητά εμπριστικά όπλα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν χειροβοβίδε από κεραμικά αγγεία της αρχαιότητας που είχαν ναύθα και φυτίλι το οποίο το άναβαν και όταν έσπαγε το αγγείο έκαιγε ε, τον αντίπαλο. Ήτανε, ευθύ, ήταν το ανάλογο της βόμβας Μολότοφ το οποίο υπήρχε από την αρχαιότητα Μινά. Μάλιστα, πολύ ενήφερον. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχω αντιλήσει από ένα συνέδριο το οποίο είχε γίνει στην Αθήνα είναι από την εισήγηση του κυρίου Ρίγα. και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες απο τα πρακτικά του δεύτερου panelinio, του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου Αρχία ελληνικής τεχνολογίας. Ψάξτε στο διαδίκτυο για περισσότερα. Πρέπει να σχετίζεται και ο κύριο Λάζο με το συγκεκριμένο συνέδριο. Θα... Θα ναι, θα το ρωτήσουμε. Ναι, ναι. Τέλο πάντων, να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο τραγουδάκι και θα πούμε έτσι εντάχει και να κλείσουμε το κεντρικό θέμα. Έχουμε αλλάξει λά... 7-8 λεπτά περίπου. Ωραία, να δούμε τι θα πρώτα προλάβουμε. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί όχι, να μην... δεν αξίζει την προσπάθεια μηνά μου. Μάλιστα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα πολύ γρήγορο πέρασμα στο γιατί κάτι μας λέει ότι είναι και ιδιαίτερη μέρα για το, αυτό το συγκρότημα το ιστορικό και το Get Combain. Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σας Η πίεση του χρόνου Έτσι δεν μας επιτρέπει να Μη μου αγχώνεις δεν την παρέα του δεν, δεν, δεν πειράζει Ό,τι θέλουμε θα πούμε Δεν μας βιάζει κανένας Λοιπόν, ταξιδεύουμε στα Όμηρικά επί ε, Και σε ζητηματάκια Τα οποία μας περιγράφει ο Όμηρος Και τα οποία θα μπορούσα να πω Ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα έτσι, η προϊόντα της τεχνολογικής ε, ε, των τεχνολογικών επιδόσεων των Ελλήνων. Απλά πρόκειται για περιγραφέ περίεργε, οι οποίε κάνουν του σύγχρονες επιστήμονε να αναρωτιούνται τι ακριβώ εννοούσε ο Όμηρο λέγοντα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν, πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία για την Ομερική Τεχνολογία, έχει ασχοληθεί και ο κύριο Παϊπέτης. γίνεται και ειδικό συνέδριο μάλιστα τον προσεχή Οκτώβριο στο, στο νησί τη Κέρκυρα. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά που θα σα παραθέσω τα έχω πάρει από το βιβλίο του κυρίου Λάζαρη, Τεχνολογία των Θεών εκδόσεις Δαυλός το συγκεκριμένο βιβλίο εκδόθηκε το 2003 πάμε λοιπόν α, να δούμε κάποια πράγματα το ταχύπλο του Ποσειδώνα Μάλιστα. λοιπόν σε μια περιγραφή που κάνει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, αν δεν κάνω λάθος α, στο ΝΙ 2138 έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να διαβάσουμε την εξή εκπληκτική περιγραφή που κάνει και αφού ήρθε Έζεψε πάνω από το άρμα δύο χαλκοπόδαρου ύπου, που πετούσαν γρήγορα. Και είχαν χρυσή χέτι, και αυτό φόρεσε γύρω από το σώμα του χρυσό οπλισμό, και πήρε στο χέρι του χρυσό καλοφτιαγμένο μαστίγιο και ανέβηκε στο άρμα. Ξεκίνησε και άρχισε να τρέχει πάνω στα κύματα. Εκείνοι δε πετούσαν με μεγάλη ταχύτητα, ώστε από κάτω δεν βρεχόταν ο χάλκινο άξονα. Λοιπόν, εδώ ο συγγραφέα σχολιάζει ότι έχουμε μια εκπληκτική περιγραφή. Και ίσω υποστηρίζουν αρκετοί πω έχουμε να κάνουμε με ένα ταχύπλο που πετούσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τα κύματα, από τα κύματα με ώστε δεν βρεχόταν ο άξονα του. Είναι όντω μια πολύ εντυπωσιακή περιγραφή. Άλλη εντυπωσιακή περιγραφή. Θυμίζει τα Hovercraft αυτό. Ακριβώ. Άλλη εντυπωσιακή περιγραφή είναι το θέμα των αρχαίων ρομπότ. Εκτό από το πασίγνωστο ρομπότ τάλλο που υπήρχε στη Crete, ήταν το είχε κατασκευάσει ο Μήνοα και του έβαζε τον, την ουσία των θεών το ηχόρ για να κινείται και όταν του έβγαζαν το ηχόρ σταματούσε ε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του θεού του Ιφαίστου ο Ιφαίστος είναι ο μοναδικός θεός σε αρχαίο πανθεών όχι μόνο στην Ελλάδα παγκοσμίω, ο οποίος είναι τεχνίτης, δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ π.χ. ας πούμε στο σίγμα, στη σίγμα ραψοδία 417-420 αναφέρεται σε δύο σκυλιά ρομπότ, μιλάμε για την Οδύσσια και αναφέρει «Ο Όμηρος στο ένα και στο άλλο μέρος είχε σκυλιά από χρυσό και ασίμι καμωμένα που τα είχε φτιάξει ο ύφεστος με τη σοφή του τέχνη για να φρουρούν το αρχοντικό του αντριωμένου αλκίνου». Και μία άλλη περιγραφή τώρα, όπως είπαμε δεν προλαβαίνω, που είναι από τις πιο εντυπωσιακές σίγουρα. Στην Οδύσσια, στη Ραψοδία Θ 555-566 υπάρχει μία εκπληκτική περιγραφή που θα σας, θα σας τη διαβάσω και στη συνέχεια θα μου πείτε. Λοιπόν επρόκειτο για τα πλοία των Φεάκων όταν ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί των Φεάκων για πολλούς είναι η Κέρκυρα α, πήρε κάποια πλοία πήρε ένα πλοίο από τον α, βασιλιά Αλκίνος νομίζω αν θυμάμαι ήταν και κοιτάξτε πως περιγράφει α, ο Όμηρος τις ιδιότητες των συγκεκριμένων πλοίων «Πες μου τη γη σου, το δήμο και την πόλη ώστε εκεί να σε πάνε με το νου του στα καράβια» Γιατί στου φέακε υπα... κυβερνήτε δεν υπάρχει κανένα πιδάλιο που τα άλλα καράβια έχουν. Μόνο γνωρίζουν μόνα του, εννοεί τα πλοία, την σκέψη των ανθρώπων και γνωρίζουν όλε τι πόλει, του έφορου αγρού και γοργοτάξιδα περνούν τη θάλασσα στα βάθη, κρυμμένα μέσα στην καταχνιά και στην πυκνή θολούρα. Και ούτε φοβούνται μην χαθούν, ούτε κακό να πάθουν. Μα το έχω από τον πατέρα μου να ψήθω, εγώ ακοστά μου, πώ θα θυμώσει ο επειδή όλου είμαστε καλόβολοι πειρατέ. Εδώ λοιπόν, μας μεταφέρει ο Όμυρος μια κατάσταση που έλεγες στα καράβια των ΦΑΑΚΟΝ τη γη, το δήμο και την πόλη, την ακριβή διεύθυνση δηλαδή που ήθελες να πας και πήγαιναν από μόνα τους τα πλοία γιατί γνώριζαν όλες τις πόλεις. Ένας άνθρωπος του 21ου αιώνα θα πει, αυτό είναι ένα αρχαίο GPS Αντρέα. Ναι, δηλαδή. Είναι μια εκπληκτική περιγραφή, ακόμα και αν δεν υπήρχε τέτοια τεχνολογία. Ωραία. Είναι εκπληκτικό το πώ ένα άνθρωπο εκείνη εποχή, α πούμε, ότι είναι επιστημονική φαντασία έτσι, όλα αυτά. Είναι εκπληκτικέ οι Για μένα αυτές. θα μπορούσε να είναι ίσω και η επιστημονική φαντασία τη εποχή, στην ουσία, που, η οποία έπεσε μέσα. Έπεσε μέσα. Έπεσε μέσα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι για να, να έχει τέτοιου είδους φαντασία πρέπει να έχει και τα ανάλογα ερεθίσματα. Και δεν... την ανα... τον ανάλογο σκεπτικό τον τρόπο σκέψη, ώστε να αναλύει τα πράγματα και να μπορεί να κάνει μια, μια πρόβλεψη, η οποία ίσω δεν βασίζεται Ωστόσο, επιβεβαιώνεται μετά, αυτό είναι τουλάχιστον σπουδαίο κατά την γνώμη μου. Ένα άνθρωπο, για παράδειγμα, του 21ου αιώνα, το 2012, μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη, να, να οραματιστεί το μέλλον, το πώ θα είναι ο 23ο αιώνα, βασιζόμενος αυτή τη στιγμή στα τεχνολογικά επιτεύγματα που υπάρχουν στον 21ο αιώνα. Ανάλογα με τα αιρεθίσματα που έχει βιώσει, μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη, να φανταστεί. Η φαντασία είναι τεράστιο όπλο του εγκεφάλου μα. Εκείνοι άνθρωποι τι ακριβώ αιρεθίσματα είχαν και μπορούσαν να φανταστούν όλα αυτά και να κάνουν όλε αυτέ περιγραφέ. Είναι απομιά, μάλλον ε, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για εκείνη την εποχή και ότι η αρχαιολογική σκαπάνη του μέλλοντο έχει να αποκαλύψει πολλά μυστικά. Ε, Αυτή ρε. είναι η αποψή μου. Σίγουρα, είναι και δεδομένο. Δηλαδή, έχουμε, δυστυχώ έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρο όπω είπαμε τη αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Και για να κάνω τον επίλογο του θέματος, να πούμε ότι τα ομερικά επικρίβουν πάρα πολλά μυστικά, έχουν αρχίσει και επιβεβαιώνονται και σε επίπεδο γεωγραφία. Πάρα πολλά πράγματα το και, πολλές και τρέχουν πάρα πολλές έρευνες και αυτόν τον καιρό Πάρα πολλέ έρευνε, αυτά από μένα για το Νόμιρο Εγώ θα κάνω έτσι μια πολύ γρήγορη αναφορά Γιατί έχει περάσει ο χρόνος μας ε, Στον ήρωνα τον Αλεξανδρινό Ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία Ως ο άνθρωπος ο οποίος Ασχολιόταν με τα αυτόματα Τα οποία ήτανε... τα αυτόματα είναι στην ουσία Στη σημερινή εποχή Αν μιλήσουμε για αυτό Θα λέγαμε ότι είναι η... Η... η επιστήμη της ρομποτικής Ας πούμε ε, από εκεί και πέρα, ε, είχε φτιά... ένα από, τα πιο, έτσι, από τις πιο σπουδές του εφευρέσει. ήταν η, η λεγόμενη αιολόσφαιρα ή αλλιώς αιόλου πύλη ή ατμοστήλη. Τι ήταν αυτό στην ουσία. Η αιολόσφαιρα ήταν μια πολύ μικρή, μια μάλλον μια μικρή κύλη σφαίρα, η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω από έναν ε, κλειστό εναν κλειστο λεβητα ο οποίος, σε επικοινωνούσε με διάφορε στρόφιγγες με την αυτή κύλη σφαίρα, που ήταν κούφια στην ουσία μέσα αυτή η σφαίρα. Αυτή σφαίρα. Σε αυτήν την σφαίρα οδηγόταν μέσα των στροφίγγων που είπαμε ατμός, ο οποίο έβγαινε από δύο ακροφύσια, τα οποία είχαν σχήμα γάμα και ήταν τοποθετημένα απέναντι. Τώρα για να μην σα μπερδέψει η περιγραφή, μπείτε στο Facebook group, μάλλον στο, στο account μας στο Facebook, ραδιοφωνική αστρική πύλη, ή στα � ο Μινάς μόλις ανέβασε μια απεικόνηση αυτού του μηχανισμού ολόστερας. ο οποίο στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι απέδιδε μια αικίνητη σπορδή στους θεούς, κάπως έτσι όσο το, το, το τροφοδοτούσες αυτό βέβαια, έτσι, όσο το τροφοδοτούσες με καύσιμο και νερό για να παράγεται αυτό ήταν στην ουσία ένα πρώτο σαν αυτόματο μια πρώτη μορφή, μια πρώτη μορφή βέβαια ε, άμα μελετήσουμε το αέριο του Ήρωνα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει καταφέρει να φτιάξει και αυτός και δεν ξέρω αν ήταν και άνθρωποι, άνθρωποι τους οποίους ε, κατοπινή επιστήμονες τους οποίους είχε επηρεάσει ξέρουμε για αυτοματά πόρτε, για αυτοματά θέατρα διάφοροι αυτοματισμοί ίσως ήταν και ο Ήρωνα. είναι κάτι που θέλω να αφιερώσω αρκετό χρόνο να το μελετήσω γιατί με διαφέρει και το θέμα ούτως ή άλλω. Ε, ο πατέρας του προγραμματισμού δηλαδή ε, ε, ε, ε, συσκευές, τις οποίες τε, τις προγραμματιζε να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο καθήκον σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ε, κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, έθεσε τις αρχές του προγραμματισμού. Κάπου είχα δει ίσω και ένα ντοκιματερνή ομιλία για αυτό το θέμα. Ε, ε, Φιλασσόμαστε να μη, πούμε περισσότερο στο μέλλον και στην ουσία, ε, ενώ φτάσαμε πολύ κοντά στη δημιουργία της απομηχανή στην ουσία, εφόσον υπήρχε η γνώση. Έτσι, σε μια πρωτόλια μορφή, δυστυχώς δεν έγινε αυτό εφικτό στην αρχαιότητα, έτσι γνωρίζουμε τουλάχιστον και έτσι φάνηκε χέρι στην πράξη, γιατί το 1681 ο Παπίνος, στην ουσία με την εφεύρεσή του την Ατμαντλία, ήταν αυτός που ε, γέννησε και το θαύμα μετά του, της βιομηχανικής εποχής, ας πούμε, της προβιομηχανική και μετά που μας ε, εκβιομηχάνησε τον σιδη, σιδηροδρόμου Δυστυχώς, Αντρέα, και πρώτες... τη μηχανή του Ατμού που επέτρεψε μακρινά ταξίδια με εύκολο τρόπο. Τέλο πάντων, είχε πάρα πολλέ συνέπειε αυτή η εφεύρεση. Δυστυχώ ήταν οι σκοτεινοί αιώνε που επιβλήθηκαν στην ανθρωπότητα από τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια μέχρι τον διαφωτισμό. Τι... Στην ουσία υπάρχει. Ναι. Πάρα πολλοί επιστήμονε υποστηρίζουν ότι αν δεν είχαν παρευληθεί αυτοί οι περίεργοι αιώνε, ο άνθρωπο θα μπορούσε να έχει φτάσει στη Σελήνη ακόμα και τον 11ο μεταχριστιανικό αιώνα. Ποιο ξέρει πόσε ανακαλύψει, πόσε επιστημονικέ ανακαλύψει και πόσε εφευρέσει όπω αυτέ του ήρωνα που περιέγραψε πριν από λίγο, θα μπορούσαν να πάνε την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο μπροστά, αν είχαν διασωθεί. Δυστυχώ, όσοι ασχολούνται με την ιστορία τη επιστήμη, παρατηρούν σε ένα σωρό πεδία ότι υπάρχει ένα χάσμα. Αμέσω μετά έτσι, τα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια, όπω μπαίνουμε εκεί στα, στη Βυζαντινή εποχή σιγά-σιγά. Ε, βλέπουμε ότι ε, σχεδόν όλοι οι επιστημονικοί τομείς έπαυσαν να υπάρχουν, να εφίστανται. Ε, ουσιαστικά επιβλήθηκε η θεοκρατία στον ε, τότε γνωστό ήταν, κόσμο. Και χρειάστηκαν χιλιά χρόνια, 1200, 1500 χρόνια για να συνεχίσουν οι άνθρωποι να ασχολούνται με τα πράγματα που είχαν αρχίσει να καταπιάνονται οι άνθρωποι στην αρχαιότητα μόνο στην αρχαία Ελλάδα και σε άλλους Μα αρχαιούς πολιτισμούς και η ίδια η επιστήμη είχε ουσιαστικά απαγορευτεί κατά κάποιο τρόπο και, και μιλήσαμε για την Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο γενικά θυμηθούμε και την ιστορία της φιλοσόφου της Ιπατίας η οποία δολοφονήθηκε από το χριστιανικό πλήθος επειδή ήταν μαθηματικός και προέγαγε τις φυσικές επιστήμες τέλος πάντων Υποθέσει περίεργε οι, ε, ε, οι οποίε αξίζουν σίγουρα και αυτέ μια άλλη εκπομπή. Αυτό το μετέχνιο mm. ανάμεσα στην αρχαία, στον αρχαίο κόσμο και τον χριστιανισμό. Κάπου εδώ νομίζω όμως, ολοκληρώνουμε, ολοκληρώνουμε το με το θέμα κεντρικό μας. θέμα τη απόψινη εκπομπή. Ελπίζουμε να, mm. να άρεσε, να δημιουργήσει έτσι, να άφησε καλέ εντυπώσει. Δεν προλάβαμε να πούμε όλα όσα θέλαμε. Συχνό φαινόμενο στην αστρική πύλη, αυτό δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να δημιουργούμε ρεθίσματα από εδώ μέσα, μέσα, μέσα σε αυτό το δύο έτσι ώστε. Οι φίλοι που μα ακούνε μπορούν να ψάχνουν περισσότερο κάποια μπορούν πράγματα. Μπορούν να ψάξουν. Ναι. Υπάρχουν και όσοι ασχολούνται και με ακαδημαϊκή έρευνα, υπάρχουν αρκετά papers τα οποία και φτιάχνονται αυτόν τον καιρό και παλιότερα σχετικά με. στα Ομερικά έπαιγαινε αρκετή δουλειά, να σου πω την αλήθεια. Τώρα τον Ιούνιο και θα βγει και ένα καινούργιο paper το οποίο χρησιμοποιώντα την Επιστήμη τη Αρχαία Αστρονομία προσπαθεί να συντεριάξει αστρονομικά φαινόμενα που περιγράφονται στον Όμηρο, με τη χρήση διάφορων προγραμμάτων και τα λοιπά που βρίσκουν την θέση των αστέρτιων και λένε α έλεγε αυτό όμινος άρα ήμασταν τότε και βάζει χρονολόγηση στην ουσία σε, στα έπι του Ομύρου. Τέλο πάντων, αυτή η έρευνα θα βγει τον Ιούνιο. Ελληνική προσπάθεια να Ελληνική πούμε. Προσπάθεια. Και μέσα από την Αστρική Πύλη θα έχουμε κάποια αποκλειστικότητα. Mm. Θα σα έχουμε κάποια νέα. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε με την συνέντευξη τη απόψινη εκπομπή. Ο κύριος Λάζο, συγγραφέα ερευνητή, με ένα πλούσιο έργο. Θα σα πούμε περισσότερα σε λίγο. Μείνετε εδώ καθυλωμένοι στου Πάμε στο καθιερωμένο μουσικό διάλειμμα για την πρώτη ώρα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Ατλαντής. Μονορόκ. ροκ. Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια Απολύομαι 33 χρονάκια θητεία Στραβάδια Απολύομαι Όλο εμένα είναι Να πω μάθημα η δασκάλα Θα τη σπάξω σαν κουνέλη Και θα βγω να παίξω μπάλα Κάγελα, καγελα, καγελα πατού τα μυαλά στα κάγκελα, του αόρα του εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανουμίσες βασέλες, όλο το έθνος προσκυνάει και πανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι γενιά του εξήντα. δίχω κατοχή και πείνα τα βούτια σου Μαρία Σκοπιά καψινή αγκαρία 15.000 και μία στραβάδια απολύωμαι. 33 χρονάκια θητεία, στραβάδια απολύωμαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο κίλος. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ δεν είμαι φίλο. Κάκελα, Κάκελα, Κάκελα παντού Και τα μυαλά στα κάκελα Του αόρατου εχθρού Βουλγαροί, Βουλγαροί Χανουμίσες βασέλες Όλο το έγνος προσκυνάει και πανέλες Είμαστε οι αδικημένοι Και μπίνα, χωρίς ρετσίνα Τα βουτιά σου, Μαρία, σκοπιά καψίμια, καρία, Τα βουτιά σου, Μαρία, σκοπιά καψίμια, καρία. 15.000 και μία στραβάδια απολύουμε. Λοιπόν, Αστρική Πύλη, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρο τη απόψηνή μα εκπομπή. Εδώ, με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, σαν κεντρικό θέμα. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη διαδικασία τη συνέντευξη για απόψε. Είναι μαζί μα ο κύριος Χρυσό Λάζο, πολύ γνωστό ερευνητή και του στον χώρο. Τη Ελληνικής Αναζήτησης, με ένα πολύ σπουδαίο και πολύ συλλεκτικό συγγραφικό έργο. Και βιογραφικό. Ε, κύριε Λάζο, καλησπέρα. Μας ακούτε? Ναι, ναι, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Εμάς να ξέρετε ότι είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε απόψε κοντά μας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω την απόψινή μα συνέντευξη, κάνοντας μια ερώτηση για τα πρώτα βήματα της αναλλακτικής αναζήτησης στην Ελλάδα, για το περιοδικό ενίγματα του σύμπαντο, που ξεκινέσετε να εκδίδεται το 1975. Θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο έντυπο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδιδόταν. Καταρχήν, μου θυμίζετε πολλά πράγματα. Δηλαδή, μεθάνετε πίσω σε μια εποχή πολύ ωραία για μένα, εποχή νοσταλγίας, αλλά και πολύ όμορφη έρευνας και αναζήτησης. Τα ανοίγματα του Συμπάντος, όπως θα ξέρετε ίσω ήταν το πρώτο περιοδικό που βγήκε τότε στην Ελλάδα για τα θέματα τα οποία συσταλέτε εναλλακτική αναζήτηση. Ε, βγήκε το 1975, ε, κράτησε γύρω στα 7 με 8 χρόνια, δηλαδή γύρω στα 76 με 77 τεύχη βγήκε, ήταν μηνία, και μετά έκλεισε γιατί ε, οι συνεργάτες δεν συμπονήσανε στη συνέχιση του περιοδικού και έτσι σταμάτησε. Ε, ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό, δεν υπήρχε άλλο στον χώρο του, είχαμε αρκετού ε, καλούς συνεργάτες στην εποχή εκείνη, οι οποίοι είχαν πολύ όρεξη, ήταν και πρώτη φορά που συνεργαζόταν ε, για τέτοια θέματα και υπήρχε αυτό που λέμε ναι, η ορμή και η επιθυμία να κάνει κανείς κάτι γύρω από τα θέματα αυτά. Ε, οι σεθήκες δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερα δύσκολες. απλώς ε, θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο θέματα Τέτοια, αλλά τα οποία θέματα όμω περνάγανε και από κάποια ε, ψηλή κρυσέρα. Δηλαδή δεν μπαίνανε έτσι στο περιοδικό χωρί να τα ελέγχει κάποιο ε, ή χωρί να έχουμε και μία άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε. Μάλιστα κύριε Λάζο, είμαι ο Ανδρέα Πανατσόπουλο, ο συνεργάτη του Μήνα του Παπαγεωργίου. Η χωρι να εχουμε και μια αποψη πανω σε αυτο το θεμα κατάλαβατε μαλιστα κυριε λαζο ειμαι ο Ανδρέας πανατσοπουλο ο συνεργατη του μηνα του παπαγεωργιου η επομενη ερωτηση που σα έχουμε είναι μια ερώτηση σχετικά με τι επιρροέ σα, τι σημαντικότερε επιρροέ που σα όθησαν να ασχοληθείτε με τον χώρο που εμεί αποκαλούμε εναλλακτική αναζήτηση. Δεν ξέρω εσεί πώ ήταν αποκαλείτε, παράδοξο, παράξενο, περίεργο, δεν ξέρω, πείτε μα εσεί. Ε, κοιτάξτε, η, η, η δεκαετία του 70 ήταν μια δεκαετία μεγάλων ε, ε, ανακαλύψεων γύρω από την αστρονομία Να μην ξεχάσουμε ότι κάπου εκεί πέρα γύρω ήταν και η, η αύξηση των ανθρώπων στο φεγγάρι. Λοιπόν, όλα αυτά επηρέαζανε εμένα, προσωπικά με επηρέαζανε πάρα πολύ. Όμως τα θέματα αυτά, δηλαδή, της ψυχολογίας, της παραψυχολογίας, Τις, ε, ε, ε, ε, γύρω από όλε αυτέ τι αναζητήσει που ο κόσμο έλεγε παράξενο και περίεργε, Εμένα με ενδιαφέρανε χωρί να του βάζω κάποια ετικέτα. Με ενδιαφέρανε γιατί με ενδιαφέρανε, α πούμε. Ε, οπότε ε, ήταν μια καλή ευκαιρία τότε όταν προτείνανε προσωπικά οι εκπρόσωποι να αναλάβω το περιοδικό τα ανοίγματα του σύμπαντο, το οποίο ήταν βάση κάποιου α πούμε γαλλικού προτύπου, αλλά δεν ήταν ακριβώ αυτό. Ο τίτλο ήταν ένα τίτλο που δόθηκε από την ομάδα των συνεργατών του περιοδικού. Κάναμε δηλαδή μια μικρή δημοσκόπηση, λέγαμε ποιο τίτλο να βάλουμε κλπ. Και τελικά καταλήξαμε ότι τα ανοίγματα του, του Σύμπαντο ήταν ένα από του πιο ωραίου τίτλου για το θέμα αυτό. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, κύριε Λάζο. Γνωρίζουμε πάρα πολλά για το έργο σα που σχετίζεται με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Μιλήσαμε και κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας για κάποια από τα τεχνολογικά επιτεύγματα των προγόνων μας Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια πιστεύετε ότι ήταν η γενεσιουργός αιτία των τεχνολογικών αυτών επιτεύγματων των αρχαίων Ελλήνων Αυτό είναι μια περίεργη, όχι περίεργη, μια πολύ ωραία ερώτηση την οποία την πάρα πολύ γιατί νομίζουν ότι η τεχνολογία έπεσε από τον ουρανό δεν ήταν έτσι, η τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα ήταν η τεχνολογία της καθημερινής ζωής, η ήπια τεχνολογία που λένε, δηλαδή το πώς θα φέρουμε νερό από μια πηγή, πώς θα το ανεβάσουμε από, μια, από ένα πηγάδι απάνω, πώς θα το διανύμουν και τα σχετικά. Και ήταν και η τεχνολογία, η υψηλή τεχνολογία, η οποία αντιπροσωπεύεται, α πούμε, εν περιπτώσει από τον υπολογιστή των αντικειθίδων. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνε, οι επιστήμονες, όταν λέγανε επιστήμονες δεν βάζανε κάποιο τίτλο. Δηλαδή δεν λέγανε εγώ είμαι επιστήμον, μαθηματικός μόνο και σταματάω εκεί. Ήταν και μαθηματικοί, ήταν και γεωμέτρες, ήταν και μηχανικοί, ε, ήταν και λίγο, ξέρω εγώ, ιατροί κλπ. Είχαν μια πολύ πλατιά μόρφωση γύρω από τα θέματα όλα αυτά. Άρα λοιπόν είχαν ασχοληθεί και με την τεχνολογία. Αλλά όμως πρέπει ε, να πούμε ότι υπήρξαν περίοδοι στην τεχνολογία. Δηλαδή, έχουμε την κλασική εποχή στην οποία η τεχνολογία υπάρχει, αναπτύσσεται ε, και υπάρχει και μια έξαρση μεγάλη στη διάρκεια της ελληνική ε, περίοδου. Όπου εκεί έχουμε και τα πολύ μεγάλα επιτεύγματα, διότι όντω αλλάξαν και οι συνθήκε ζωή του Γκάρη, αλλάξαν οι συνθήκε στρατιωτικέ του πολέμου καταργηθήκανε τα αχέμαχα τα όπλα ή μάλλον δεν καταργηθήκανε αλλά ε, παραμεριστήκανε από τις βαλίστερες, από τις καταπέλτες, από όλα αυτά τα όπλα τα οποία ήταν από μακριά, ας πούμε. Τα πυροβόλα όπλα όπως θα λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν έχουμε ε, μία εξέλιξη η μαλλον δεν καταργήθηκαν, αλλα παραμεριστηκανε απο τις βαλιστερες απο τις καταπελτες απο ολα αυτα τα οπλα τα οποια ηταν απο μακρια πουμε τα πυροβολα οπλα πάνω σε κοινωνικές ανάγκες που είναι είτε πολιτικές είτε κοινωνικές, είτε είναι πολεμικές είτε διάφορες άλλες. Υπήρχε τεχνολογία και ήταν πάρα πολύ ωραία τεχνολογία. Από πολύ απλά πράγματα μέχρι πολυσύνθετα. Πολύ ωραία και δηλάζω. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Θεωρείτε ότι υπάρχουν χαμένα τεχνολογικά θαύματα της αρχαιότητας και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, ας πούμε, τι θα μπορούσε να είναι ένα χαμένο τεχνολογικό θαύμα του αρχαίου κόσμου το οποίο η μελλοντική αρχαιολογική σκαπάνη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια. Αυτή είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. ...και πολύ ωραία ερώτηση, διότι όντω υπάρχουν ε, τεχνολογικά θαύματα από την αρχαιότητα... ...τα οποία ακόμα δεν έχουν απαντηθεί, δεν έχουν βρεθει λόγου... ...χάρη ένα που μόρχεται μάνι μάνη στο, στο νου... ...είναι τα μηχανήματα οπτικής και φακή που υπήρχαν πάνω στον περίπτωνο φάρο της Αλεξάνδριας. Να σκεφτούμε ότι ο φάρος, ή μάλλον να πούμε ότι ο φάρος έστελνε φω σε απόσταση 32 χιλιόμετρων... ...και αυτό δεν είναι ψέμα... Είναι τεκμηριωμένο, αλλά το θέμα είναι πώς έστελνε το φως, πώς αντανακλούσε το φως από την κορυφή του φάρου σε μια τόσο μεγάλη απόσταση. Και βέβαια λένε οι περισσότεροι μελετητές, έτσι που ότι ήταν μια φωτιά που άναβε μεγάλη στην κορυφή του φάρου και λοιπά και λοιπά και από μακριά. Αυτά όλα δεν στέκουν επιστημονικά, διότι αν ανάβανε μια φωτιά στην κορυφή του φάρου θα είχαν κάποιο και το φάρου και την Αλεξάνδρια. Επιπλέον η Αλεξάνδρεια ή η Αίγυπτο δεν είχε τη δυνατότητα να παρέχει την κατάληξη ξυλία για να ανάβει συνέχεια μια τόσο μεγάλη φωτιά. Έχει διαπιστωθεί ότι ήταν φακοί. Ήταν φακοί του οποίου είχαν κατασκευάσει κάποιοι. Τώρα πώ του είχαν κατασκευάσει, πότε του βάλανε και τι διάρκεια είχαν αυτοί οι φακοί δεν το γνωρίζουμε. Όντω όμω ήταν ένα μηχανισμό. Γιατί πρέπει να, να τονίσουμε το γεγονό ότι στην κορυφή του φαρού αμέσω μετά. Το, το μικρό δωμάτιο που λειτουργούσαν οι φακοί του φάρου τη Αλεξάνδριας υπήρχε ένα αγάλμα του Ποσειδώνα το οποίο γύριζε γύρω γύρω γύρω όλο το 24 ωρο και ακολουθούσε τις ακτίνες του ηλίου. Επίσης στον, κατώ, στον πιο κάτω όροφο στις τέσσερις γωνίες του πύργου υπήρχαν πάλι αγάλματα αντρούτζινα τα οποία κινούνται. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τεχνολογικό θαύμα το οποίο ήταν πάρα πολύ σύνθετο, δεν γνωρίζουμε όμως στοιχεία για την, για την μηχανική Κατά σκηνή του γνωρίζουμε. Ποιος το κατασκεύασε, με τι του βρατός φτιάξανε, ποιος ήταν ο κατασκευαστής, πώς ανεβάζανε τα, τα διάφορα πράγματα πάνω στην κορυφή. Δεν γνωρίζουμε όμως τι ήταν ακριβώς πάνω στην κορυφή όταν λέω τι ήταν ένα με το ντ και με το σίγμα, έτσι. Διότι ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπήρχανε φακοί μεγάλοι. Αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν ο μηχανισμός αυτός. Είναι λοιπόν ένα θαύμα το οποίο δεν το έχουμε ξερανίσει. Τώρα ξερανήσ Αγάματα του φάρου, βρίσκουν το ένα, βρίσκουν το άλλο. φοβάμαι όμω ότι το μηχανισμό δεν θα μπορούσε να τη βρίσκεται. Λοιπόν, κύριε Λάζο, μια και μιλήστε για δεδομένα τα οποία ισχύουν και για δεδομένα που δεν ισχύουν. Θα ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση σχετικά με την παραφιλολογία που υπάρχει σε όλο αυτό το χώρο όλα αυτά τα χρόνια, που αφορά συγκεκριμένα την αρχαία ελληνική τεχνολογία, λογικά θα έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια σα, νομίζω αξίζει να ακούσουμε το σχολείο σα. Κοιτάξτε, να σα πω αμέσως το εξή. Κάθε γεγονό το οποίο συνέβη έχει δεχτεί και ένα άλλο μεγάλο, ένα, ένα, μια πολύ μεγάλη ποσότητα παραφιλολογία. Δηλαδή είναι η φιλολογία και είναι η παραφιλολογία. Είναι η ιστορία και είναι και η παραϊστορία. Όπω λέμε ψυχολογία και παραψυχολογία, με την έννοια όμω του αντίθετο Εδώ όμω έχουμε μια παραφιλολογία, η οποία δεν είναι δίπλα στην κυρίω φιλολογία, αλλά είναι η φιλολογία η οποία. Υποσκάπτει τα θεμέλια κάποιου αντικειμένου, κάποιου πράγματο. Δηλαδή, όταν λέμε τεχνολογία και μετά λέμε ε, παραφυλλογία τη τεχνολογία, τι εννοούμε. Θα σα πω αμέσω. Έχουμε την τεχνολογία που κατασκευάστηκε για αργό λόγου χάρη, έτσι. Το σκάφο το οποίο ταξιδέψε κλπ. Αυτό το σκάφο και η ιστορία του και η μυθολογία που το καλύπτει έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ίσω δεν μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία τα οποία καλύπτουν το ταξίδι τη αργού. Που είναι να σου σηκώνετε τρίχα από τι λεπτομέρειε και τα απίθανα που δείχνει. Κι όμω αυτά είναι γεγονότα. Το απίθανο όμω και η παραφιλολογία γύρω από το θέμα τη αργού είναι αυτό που διάβαζα τι προάλλε ή όχι τι προάλλε πριν από καιρό. Ότι η αργό ήταν διαστημόπλαιο, ότι ήταν ένα υποβρύχιο που σηκωνόταν και πήγε αλλού, ότι ήταν ένα διαστημόπλαιο που ήρθε από τον, το, το Σύριο. Αυτό είναι η παραφιλολογία. Και δεν είναι απλώ παραφιλολογία, είναι φιλολογία ανόητη. Έτσι. Γιατί η παραφιλολογία θα το, θα το καταλάβαινε. Αλλά τώρα να μου την αργό ότι ήταν διαστημόπλαιο και ήταν υποβρύχιο και ήρθε από το Σίδηρο, ε, αυτό είναι που ξεπερνάει τα όρια. Ε, κύριε Λάζο, κάνοντα ένα πολύ μικρό σχόλιο σε αυτό που μόλι είπατε, ε, και αυτή εδώ, αυτό το βήμα εδώ τη Αστρική Πύλη προσπαθεί να κάνει, να παρουσιάσει έναν αντίλογο ότι κοίταξε, μπορεί μέσα στα μέσα μαζική ενημέρωση να προβάλλονται συνεχώς άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι έτσι, το φιλοπερίεργο του Έλληνα τηλεθεατής στη συγκεκριμένη περίπτωση τους βομβαρδίζει με ένα μείγμα ψέματος και αλήθειας ώστε αυτοί να πλουτίζουν, εκδίδοντας βιβλία φαντάζομαι σε κάποιου εξωτικούς προορισμούς των βιβλίων πλέον με ένα πολύ φτηνό κόστος και αντιμετωπίζουν και όλα στο βιβλίο σε ένα εμπόρευμα, σε ένα κομμάτι... Μοσχαρίστρια βριζολας όπου ελάτε, πάρτε από τα κρέατά μα. Τέλο πάντων, ε, για να μην πλατιάσουμε κιόλα, ε, θα σα κάνω την επόμενη ερώτηση, η οποία ίσω θα δώσει και ένα περιθώριο να πείτε κι εσεί την άποψή σα και για το σήμερα. Ποιε διαφορέ εντοπίζεται, κύριε Λάζος, στο εκδοτικό γίγνεσθε των δεκαετίων του 70 και του 80, που οριοθετούν, κατά τη γνώμη μας, μια συγκεκριμένη εποχή στον ελληνικό χώρο τη Αναζήτηση, σε σχέση με το σήμερα. Δηλαδή τι διαφορά υπήρχε εκείνες τις δεκαετίες στον χώρο του, των περιοδικών κυρίως και τον εκδοτικό βέβαια και των ερευνητών. Και ως, το, και, και ως προς τη θεματολογία επίσης αλλά και ως προς την αντιμετώπιση του κόσμου. Δηλαδή ποια ήταν τα θέματα που απασχολούσαν τότε τους Έλληνες ποια είναι τα θέματα που ίσως του απασχολούν σήμερα. Ε, ακούστε, στο θέμα της αναζήτησης και της έρευνας νομίζω ότι οι εποχές είναι οι ίδιες. Δηλαδή κάθε... Ένα, κάθε διάστημα, α το πούμε, κάθε γενεά ανάγνωσταν. Αναζητεί περίπου τα ίδια πράγματα διότι ε, όλα αυτά τα παράξενα και τα μυστήρια και τα ανοίγματα, με την καλή την έννοια, είναι αγαπητά πράγματα, αθλητικά από όλο τον κόσμο κλπ, κλπ. Γιατί τα έχω ζήσει και εγώ ω νέο. Λόγω χάρη, ας πούμε, η αναζήτηση που είχε γίνει από τον Ντένικεν την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ ωραία, άσχετα αν δεν αποδείχτηκε ότι όλα όσα είπε ήταν αληθινά ή ήταν ακριβώς έτσι όπως τα είχε πει. Πάντως η σημασία έχει ότι αναζήτηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Ε, θέλω να πω όμως το εξή: Έχουμε τα ερωτήματα κάθε εποχής γύρω από αυτά τα θέματα αλλά έχουμε και την διαφορετική αντιμετώπιση ε, αυτών οι οποίοι ασχολούνται ή αυτών οι οποίοι θέλουν να δώσουν απαντήσεις. Η εποχή δωσουν απαντησει η εποχη δικια μου δεν θέλω να πω δηλαδή η εποχή των ανοιγμάτων. Δηλαδή. Δεν θέλω να πω ότι ήταν η καλύτερη γιατί δεν μου αρέσουν να φύγεις και τιμή Δηλαδή το παλιό είναι πιο καλό από το καινούριο κλπ. Όχι. Υπήρχε όμω μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που τόσο πολύ μαζικά είχαν βγει κάποια περιοδικά με πρώτα τα ανοίγματα του Συμπατζή. Γιατί εκεί είχαν και δύο-τρία άλλα μετά. Τα οποία ήταν εξίσου σοβαρά και ωραία περιοδικά. Ε, όμω υπήρχαν και περιοδικά τα οποία ήταν ευθυμιάρικα. Με την έννοια δηλαδή ότι κάνουν παραφυλλογία του χειρίστου είδου. Και μιλάω τώρα σήμερα, δηλαδή, για το θέμα των μεξογείων. Η εξωγή είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. θέμα, ε, η αρχή αστρονάφταση είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Σημασία έχει πώς το καλλιεργείς και τι δίνεις στον άλλον να καταλάβει ώστε να μπορέσει να τον βοηθήσουν να πάει παραπέρα. Άρα λοιπόν την εποχή εκείνη ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα όλα αυτά. Ε, Είχαμε, είχαμε, πώς να το πούμε, βάσεις πάνω στις οποίες πατούσαμε ήταν η αρχή, ήταν η έρευνα τη, του διαστήματο, η αστρονομία, τα επιτεύγματά της ήταν η αστροαρχαιολογία με τον Ντένικεν ήταν ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία καλώ ή κακώς εμείς τα εξετάζαμε ε, κατά βάθο. Όπω ήταν και οι πρώτες έρευνας για την παραψυχολογία να μην το ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή είχε δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτά τώρα, τι γίνεται σήμερα, σήμερα συνεχίζονται αυτά. Η έρευνα συνεχίζεται, αλλά ίσως συνεχίζεται σε άλλο βαθμό, σε άλλο ρυθμό. Τώρα, τα περιοδικά που βγαίνουν, και αυτά ενδιαφέροντα είναι. Βέβαια, δηλαδή δεν έχω γνώσει πόσα ακριβώς βγαίνουν και για ποια θέματα, αλλά εάν την εμένα εποχή των ανοιγμάτων σύμπαντος ήταν 4 ή 5, σήμερα πρέπει να είναι 15. Αυτή την άποψη έχω. Δηλαδή είναι πιο πολύ ο όγκος των περιοδικών που βγαίνει και βέβαια οι συγγραφείς αυτοί οι οποίοι ασχολούνται... Οι νεαροί οι, πιο πολλοί, οι οποίοι ασχολούνται με τα περιοδικά, θα και γράφουνε, δεν νομίζω ότι κάνουν έρευνα σε βάθο. Το βλέπουμε το θέμα λίγο επί πόλια. Ε, και, και θέλω εδώ στο σημείο αυτό να πω ότι αυτή η ευκολία που υπάρχει μέσω του ίντερνετ να παίρνουν στοιχεία από το ένα το άλλο και να, να τα βάζουν μέσα στα περιοδικά, αυτό δεν σημαίνει έρευνα. Είναι ένα αναμάτιμα, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη που εκφράσατε. Θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε λίγο στο έργο σα. Uh, Βλέποντα κανεί τα βιβλία που έχετε εκδώσει για την αυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα για τη μηχανική, για την οπτική, για το, το, τις ανακαλύψεις του Αρχιμίδη και για πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιο είναι, ποια είναι η αντιμετώπιση του έργου σας από το επίσημο ελληνικό κράτος νομίζω ότι μπορώ να ίσως να φανταστώ ζώντας στην Ελλάδα τόσα χρόνια αλλά καλό θα ήταν να μας πείτε κι εσείς Ακούστε, καταρχήν δεν έχω καμία επαφή με το επίσημο κράτο. Καμία απολύτω. Ούτε είμαι κάπου διορισμένος, ούτε έχω πολιτικό που θα, θα μπορούσα να πάω να τον και να του κάτι και γενικά. Δεν έχω καμία επαφή με το επίσημο ελληνικό κράτο. Η μόνη επαφή που είχαμε ήταν όταν πριν από πέντε χρόνια είχε ξεκινήσει το κράτο και είχε ζητήσει από του εκδότε όλου να δηλώσουν. Ε, κάποια βιβλία τα οποία θα θέλανε οι εκδότες να περιληφθούν μέσα στις βιβλιοθήκες τις οποίες τότε συγκροτούσε το ελληνικό κράτο για κάπου 500 εθνικές βιβλιοθήκες σε διάφορα εγκρήματα, σχολεία κλπ. κλπ. Τότε είχαμε κάνει κι εμείς πρόταση μέσω του εκδητικού μου οίκου του αιώλου ποια βιβλία θέλαμε να μπουν και τα, τα περισσότερα ήταν τα δικά μου. Έτσι πήραν κάποια βιβλία από, από αυτά που έχω γράψει και τα βάλανε στις βιβλιοθήκε. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση αλλά δεν, δεν έχω σχέση με το κράτος ώστε να μπορώ να πω ότι ξέρετε έχω μία μονιμότητα σχέσης, μου αγοράζουν βιβλία τα βάζουν τακτικά στις βιβλιοθήκες του κλπ. Κάθε άλλο. Πολλές φορές μα φέρνουν γράμματα και μα ζητάνε να τους δώσουμε βιβλία για βιβλιοθήκες είτε γυμνασίων είτε λυκέων ή οτιδήποτε άλλο. Λες και ο εκδοτικό οικο είναι ένας εμπόρο ο οποίος δεν ζει από το κέρδος αλλά δει από την δυτική υπόσταση που θα έχει όταν χαρίσει κάποια βιβλία στι δημόσιε βιβλιοθήκε. Μάλιστα κύριε Να σα πω την αλήθεια, επειδή μου αρέσει να σχολιάζω τι συνεντεύξει. Ε, τιμή σα κιόλα που δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κράτο, θα έλεγα. Γιατί ανεξάρτητη έρευνα, άμα ήταν και ερευνητέ δημόσιοι υπάλληλοι, βασικά ήταν και ερευνητέ δημόσιοι υπάλληλοι, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Πέρας πάντων, να σας κάνω την τελευταία ερώτηση για την απόψηνή μας εκπομπή. Ε, ποιες είναι οι συμβουλές που θα θέλετε να δώσετε σε νέους και επίδοξους ε, συγγραφείς και ερευνητέ του χώρου της ελληνικής αναζήτησης, της εναλλακτικής αναζήτησης. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Καταρχήν να πιστέψουν σε αυτό που κάνουν. Όταν λέω να πιστέψουν, εννοώ να το ερευνήσουν σε βάθος. Και να μην αφήνουν... Ε, τη φαντασία τους ή μάλλον ε, πώς δω, ε, να μην παρασύρονται συναισθηματικά α, από κάτι ούτε, το οποίο ακούνε ή βλέπουν. Λόγου χάρη ε, ε, ε, εγώ ας πούμε είμαι φίλος της εξωγήνης αναζήτηση. Ωραία υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορώ να τα προσεγγίσω από μια σοβαρή πτυχή, από μια σοβαρή πλευρά και άλλα α, υπάρχουν και στοιχεία. Τα οποία μπορώ να τα προσεγγίσω από την άποψη τη διάθεση. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να είναι η εξωγήινη αυτή που είναι, άρα έχουν έρθει στην εξωγή και έχουν κάνει αυτά όλα τα οποία επιθυμώ. Άλλο λοιπόν η έρευνα, άλλο η επιθυμία και άλλο ο τρόπο ο οποίο μπορεί να προσεγγίσει ένα περιστατικό ή ένα γεγονός. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι οι νεαροί που αντιμετωπίζουν ε, τέτοια προβλήματα πρέπει καταρχήν να επιμένουν. Σε αυτό που θέλουν να κάνουν να μην φοβούνται ή να μην διστάζουν να, να ερευνήσουν κάθε πτυχή του, του φαινομένου, αλλά να μην παρασύρονται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λόζα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψηνή σας παρουσία εδώ. Περιμένουμε με ανυπομονησία και το μεγάλο έργο το οποίο γνωρίζουμε ότι ετοιμάζεται αυτή την περίοδο για τα παιχνίδια στο Βυζάντιο. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθο. Τα νεότερα παιχνίδια. Τα νεότερα παιχνίδια, για την, ε, για τα. Η, συγγνώμη. Εργάζομαι πάνω στα παραδοσιακά παιχνίδια τη Νέα Ελλάδα. Μάλιστα. Έχετε βγάλει νομίζω και κάποια βιβλία για το Βυζάντο και την αρχαία Ελλάδα. Τέλο πάντων, εμεί θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σα εδώ. Ήταν όντω τιμή μα να βγαίνει εδώ στο, στη Συχνότητα του Ατλαντή και στην εκπομπή με το όνομα Αστρική Πύλη, που ίσω εκφράζει έτσι τη νέα εποχή του χώρου της εναλλακτικής αναζήτησης, τη νέα γενιά να το πούμε. Να ένας από τους εντός εγωγικών, ελπίζω να μην σας φανει βαρύς όρος πατριάρχες αυτού του χώρου, τους Έλληνες εκπροσώπους τέλος πάντων, από τους πρώτους που έθεσαν τα θεμέλια Ακριβώς. για να μπορούμε εμείς σήμερα να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε έτσι καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάζο για την παρουσία του εδώ στην Αστρική Πύλη. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει 11.30, που μένει ακόμα ένα μισά ώρο. θα μπούμε με ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τα ταξίδια μας, τα τηλεφωνικά μας ταξίδια, θα τα συνεχίσουμε με τους δύο συνεργάτες μας, τον Κώστατο Μαυραγάνη για την προωθημένη επιστήμη, τη δική του στήλη και τον Μιλτιάθα τον Τσαπόγα για το αναλλακτικό ταξίδι. Θα σα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12 <στονίτου> <στονίτου> Θα ακούσουμε έτσι ένα αρκετά ιδιαίτερο τραγούδι από τους Metro dk, Ελληνικό Συγκρότημα 1982. Περίεργος ήχο. Ελπίζω ότι κάποιος να τους αγγίξω έτσι σε κάποιες ευαίσθητες χορδε του. es canivanos Και πάλι μαζί σας. Επιστρέψαμε, είναι 11 και 37. Έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να σα πούμε. Μόλι ακούσαμε του μέτρο DK, ήταν στην ουσία ένα, το σπουδότερο συγκρότημα του New Wave στι αρχέ τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Ε, και να πούμε κάτι το οποίο ίσω αρκετοί δεν το ξέρετε, ήταν από τι σημαντικότερε επιρροέ που είχαν τα διάφορα κρίνα. Τέλο πάντων, προχωράμε λοιπόν στι ραδιοφωνικέ στήλε αυτή τη εκπομπή. Έχουμε μαζί μα τον Κώστα Τόν Μαυραγάνη, ο οποίος είναι. Δημοσιογράφος στο πόρταλ του καθημερινή.gr, υπεύθυνο για τα επιστημονικά νέα και εδώ στην Αστρική Πύλη έχει την ραδιοστήλη της προωθημένης επιστήμης. Σήμερα έχουμε ένα θέμα για ένα νέο ίντερνετ, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει ο Κώστας καλύτερα. Καλησπέρα, Κώστα. Ε, καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει τελικά, το ίδρυμα θα το καταργήσουμε, θα φέξουμε καινούριο. Γιατί κα τέτοια νομίζω ότι θα μα μπερδεύει πολύ. Για πες μα. Λοιπόν, θα πάρουμε εξ αρχή το πάρω στο θέμα. Ε, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο μπορεί να διαβάσει κανεί στη σελίδα του BBC. Το έχει γράψει ο καθηγητή Άλαν Woodward του, του τμήματο Computing του Πανεπιστημίου του Σάρη. Ε, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο καθηγητή Woodward λέει ότι ε, το ίντερνετ όπω το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δεν απέχει την πραγματικότητα αυτό που λέει ο άνθρωπος δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είχε βασιστεί σε ένα δίκτυο, το γνωστό, ε, ένα δίκτυο το οποίο είχε κατασκευαστεί από την DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency des Ηνωμένε Πολιτείε, που ουσιαστικά επρόκειτο για ένα δίκτυο που θα επέτρεπε στα μεμονωμένα δίκτυα υπολογιστών να επιβιώσουν από μια πυρηνική επίθεση. Ε, οπότε το συγκεκριμένο αυτό δίκτυο, πάνω στο οποίο βασίστηκε το ίντερνετ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Δεν ήταν σχεδιασμένο για κάτι το οποίο εξελίχθηκε όπω εξελίχθηκε. Και ω εκ τούτου έχουν προκύψει όλα αυτά τα προβλήματα ασφαλεία, ε, τα οποία συνεπάγονται περιστατικά όπω τον παρόντα πόλεμο εντό εισαγωγικών, ο οποίο μένεται αυτή τη στιγμή στο Ιντερνετ μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν το Ιντερνετ, και των hacker, οι οποίοι δεν τα πάνε καλά με την έννοια του ελέγχου του Ιντερνετ. Αυτό που προτείνει ο καθηγητή Γκούντζουρντ είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να αφήσουμε κατά μέρο το Ιντερνετ όπω το γνωρίζουμε τώρα. Και να ξεκινήσουμε κάτι ε, το οποίο θα έχει από την αρχή μέσα στον σχεδιασμό του τις σημερινές ανάγκες των, ε, της διαδικτυακής κοινότητας σε όλο τον κόσμο όπως τις γνωρίζουμε. Δηλαδή θα είναι καλύτερα σχεδιασμένο για να διαχειριστεί θέματα ασφαλεία, για να διαχειριστεί θέματα εμπορικών συναλλαγών, για να διαχειριστεί θέματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Γενικότερα θα είναι προσαρμοσμένο εξ αρχή στο να λειτουργεί σωστά θα μπορούσε να πει κανεί. Τώρα βέβαια από εκεί προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά και βασικότερο των οποίων είναι το πώς θα ήταν δυνατό να γίνει μια τέτοια μετάβαση. Εδώ δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να δώσει μια απάντηση γιατί δεν πρόκειται για κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο για την ακρίβεια έχει σκεφτεί ποτέ στο παρελθόν. Αλλά, παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον όσον αφορά την εξέλιξη του κυβέρνητου χώρου από την άψη ότι ήδη έχουν αρχίσει από πάρα πολλά ερευνητικά Ινστιτούτα να γίνονται κουβέντε για κάτι το οποίο αποκαλείται Internet 2. Το οποίο θα περιλαμβάνει τα πάντα νέα γενιά: από συνδέσει ψηλών ταχυτήτων μέχρι καινούρια πρωτόκολλα μέχρι ανανέωση, τα πάντα. Τώρα, σε συνδυασμό με την πρόταση του καθηγητή Woodward. Ίσως να μπορούσε να πει κανείς ότι στα προσεχή χρόνια θα ήταν δυνατό να δούμε μια επανεκκίνηση του διαδικτύου. Τώρα αυτό θα ήταν καλό, θα ήταν κακό, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον το νέο αυτό βέβαια. Να πούμε ότι για τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος δεν έχει ίσως με σχέση με τον προγραμματισμό ή με τα πρωτόκολλα κτλ. Νομίζω ότι στους περισσότερους από εμάς το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι το αν θα υπάρχει κάποια αλλα Πώ βλέπουμε το Ιντερνετ, δηλαδή, θα σκέφτεται τώρα ο άλλο Ιντερνετ νούμερο 2, θα, θα, είναι διαφορετική η διάταξη στην ιστοσελίδα. Θα έχω το YouTube, θα μοιάζει έτσι, το Facebook μου, θα μοιάζει έτσι, τα φόρουμ μου, θα μοιάζουν έτσι. Στην ουσία, μία δεν μπορώ να το προβλέψουμε απόλυτα αυτό, αλλά σίγουρα θα αλλάξει το διαδίκτυο. Σκέψω ότι η προηγούμενη γενιά, από τη δικιά μα, όχι προηγούμενη γενιά, άνθρωποι πούμε, που είναι 40-50 ετών, αυτή τη στιγμή στου περισσότερου, όχι σε όλου. Οι υπολογιστέ φαίνονται έτσι μια τέρα incognita, φαντάζομαι ότι και εμείς θα συναντήσουμε ένα τέτοιο χάσμα. Όχι, εάν μείνουμε, εάν μείνουμε σε επαφή με τις, τις τεχνολογικέ εξελίξει. ό,τι αφήνεις, σε αφήνει και αυτό. Ναι, πήχε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει ένα σύστημα, πούμε, τώρα δεν θέλω να πω αυτό το λειτουργικό σύστημα στον αέρα, δεν το γουστάραμε τίποτα, αυτό το παραθερικό περιβάλλον, το οποίο τον, το, είναι τόσο δημοφιλέ, το έχουν μάθει. Σε πέντε χρόνια, α πούμε, οι τεχνολογίε αφή θα έχουν μπει στην καθημερινότητα του υπολογιστή. Αυτό σχεδ, σχεδόν είναι δεδομένο πλέον. Θα προσαρμοστούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζητήσει με το ποντίκι να το κουνάνε και να ανοίγουν την έναρξη. Δεν είναι τόσο εύκολο, μην νομίζει. Τέλο πάντων. Ε, Κώστα, τι θα θέλει να μα πει για κλείσιμο, για χαιρετισμό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τον τελευταίο καιρό στα social... τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια βασικά, στο social media βρίσκει κανεί άτομα από κάθε ηλικία. Το οποίο, εγώ προσωπικά, θα το περίμενα ποτέ να τύχει ας πούμε, να πούμε σε κουβέντα με κάποιον 60 χρονών. Αυτό και μόνο δείχνει νομίζω ότι πλέον το θέμα τη προσαρμογή είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο δύσκολο, τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε. Οπότε και θεωρώ ότι μια μετάβαση πέρα του τεχνικού ίσω να γινόταν από πλευρά του. Κοινού πολύ πιο εύκολη από ό,τι νομίζουμε. Αλλά όπω και να έχει, το μέλλον θα δείξει. Ωραία. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την απόψηνή σου παρουσία. Θα είμαστε μαζί και πάλι σε δύο εβδομάδε. Όπω ξέρετε, ισχύει το γνωστό σύστημα τη αστρική πύλη. Κάθε εβδομάδα έχουμε δύο διαφορετικού συνεργάτε. Οπότε με τον Κώστα, το μαυρογάνη θα τα πούμε σε δύο εβδομάδε. Λοιπόν, καλό βράδυ, Κώστα. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε εμείς στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το συγκρότημα The Weeks, «Η ελληνικό συγκρότημα, δύστιχες χαρές. Πάμε να τα ακούσουμε και θα είμαστε και πάλι μαζί με τον Μιλτιάδη Τσαπόγα και το ταξίδι του στο εναλλακτικό χώρο των περιήγησεων εδώ στην Ελλάδα. Ατλαντής, η πιο μεγάλη παρέα των FM. Σπίτι, ρολοσκοπάτσου και συνένοχοι. Αν θε, αστείο. Έτσι το βλέπω. Ζωή με φάλτσο και μουτσούρα, ζωγραφιέ. Φρωμίκο χρήμα, άνθρωποι μόνοι. Που εκτελούν τα αποσεμάρια, διαταγέ. Και είναι αρκίστρα, πάνω στην πίστη. Ατσαλασέντο, πόρνο τη γελαστή. Λέει τραγούρα. Αν τσαλασσέλνει το πορμί της γελαστή Λέει τραγούδι σε λάθος τόνο Κι όλοι θαυμάζονται Και, και πάλι μαζί σα, εδώ στα μικρόφωνα του Ατλαντή. Λοιπόν, να, να περάσουμε στην επόμενη στήλη μα για απόψε, το εναλλακτικό ταξίδι. Έχουμε μαζί μα τον Μίλτο Τσαπόγα από την Καλαμάτα. Ο οποίο θα μα μιλήσει για να δω, έφτιαξε τον ήχο τώρα. Ο οποίο μίλτος θα μα μιλήσει για την μυστική ιστορία του Λευκού Πύργου. Ο οποίο ήταν πάντοτε λευκός. Μάλιστα. Για πε, μα Μίλτο. Καλησπέρα. Απάντω, αν. Ε... Επειδή μιλτώ, δεν είχαμε κάνει εδώ κάτι από την αρχή, μπορεί να αρχίσει τώρα το πολύ ενδιαφέροντα που έχει να πει για τον λευκό ή ερυθρό Ερυθρό, λευκό πύργο. Για πε μα. Λοιπόν, ε, σήμερα θα ταξιδεύσουμε στη Θεσσαλονίκη. Την πολύ όμορφη που έχουμε και πολύ αγαπημένα μα πρόσωπα. Να του στείλουμε χαιρετισμού, τον Νίκο, τον Μπίζελο, όλου αυτού. Ε, και θα προσεγγίσουμε το λιμάνι τη πόλη, όπου βρίσκεται το σύμβολο τη κατά κάποιο τρόπο που είναι ο λευκό πύργο, όπω είπατε. Για εμά, του Μη Θεσσαλονίκη, είναι το λόγο ιστορικό μνημείο που παρεμπιπτόντω κτίστηκε στα 1330 από του Βενετού, αλλά χρησιμοποιήθηκε κυρίω από του Τούρκου σε επόμενου αιώνε, είναι συνδεδεμένο κυρίω με εικόνε πανηγυρισμών από παδού, ομάδων κλπ. Παρ' όλα αυτά, ο Λευκό Πύργο έχει μια πολύ ιδιαίτερη, όσο και άγνωστο ευρύ κοινό ιστορία και δεν είναι απλά ένα μνημείο που ξεχωρίζει λόγω τη θέση του εκεί πέρα. Ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτό για θα μείνουμε είναι ότι ο Λευκό Πύργο από το 1730 μέχρι και το 1878. Ήταν γνωστό ω Καλλί Κουλέ, δηλαδή ο πύργος Πύργο ή Κόκκινο Πύργο. Την αιτία για την οποία ο πύργος τη Ανωνίκη έμεινε γνωστό με αυτή την ονομασία τα παλιά εκείνα χρόνια θα την βρούμε σε μια από τι πλέον ενδιαφέρουσε πτυχέ τη ιστορία του, όπου και εντοπίζεται και η σύνδεσή του με το φοβερό τάγμα των Γενιτσάρων. Οι των γνωστών υπήρξαν το ισχυρότερο ανατολίτικο πολεμικό τάγμα τη περίοδου, που μάλιστα είχε χρησιμοποιήσει ω έδρα του για κάποιο διάσημα το Λευκό Πύργο. Εν τούτως κάποια στιγμή, όπως θυμόμαστε θυμώμα, και από την ιστορία και τα λοιπά σχολείο, το τάγμα αυτό αποφασίστηκε από τον ίδιο τον Τούρκο Σουλτάνο να εμφανιστεί λόγω της δύναμη που είχε αποκτήσει. Μα θυμίζει λίγο την ιστορία των Αητών, η όλη η ιστορία τότε, α πούμε, και τα λοιπά, παλιότερα. Εδώ θα πρέπει να σα πω ε, ότι η ιστορία και θύλος μπερδεύονται κάπω, όσον αφορά το λεκτικό πύργο με το τάγμα. Ε, και φαίνεται, Ωστόσο, τέλο πάντων, φαίνεται ότι κάπου στα 1730 ένα πολύ μεγάλο μέρο του σώματο αυτού φαγιάστηκε εντό του πύργου από το στρατό του Σουλτάνου με το αίμα του να ποτίζει τόσο του τείχου ώστε να ονομαστεί ο Πύργο Κόκκινο Πύργο. Η ονομασία τελικά του πύργου αλλάζει οριστικά και γίνεται όπω την ξέρουμε στα 1878 όταν ο Σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίτ με το τέλο του Ροστορκικού πολέμου αφασίζει να τον βάψει λευκό εξωτερικά έτσι ώστε να ξορκιστεί κατά έναν τρόπο το εξαιρετικά μακάρι παρελθόν του. Ε, να κλείσω α λέγοντας ότι για όποιον φίλο η φίλη ενδιαφέρεται να βαδίσει μέσα στι θέσει και του διαδρόμου του μνημείου αυτού, του κόκκινου πύργου τη Θεσσαλονίκη, ε, ο πύργος παραμένει ανοιχτό από τι 8.30 το πρωί έω και του χρήστη το απόγευμα κάθε μέρα εκτό τρίτη. Και στο εσωτερικό του υπάρχουν πληθώρα αποδείξων, υπάρχει πληθώρα αποδείξεων για το αιματοβαμμένο παρελθόν του. Ο οποίο πάει θα καταλάβει ε, τι άλλο, το στήλων 2 ευρώ και από την κορυφή το έχει μια υπέροχία. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσε όλε αυτέ οι πληροφορίε για το σήμα κατά τεθέν τη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω να τι ξέρει ο πολίτη κόσμο, ούτε καν η Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνουν λάθο. Ότι ήταν παλιά κόκκινο, δεν θα θέλω να το ξέρουν, και όλα Σίγουρα. Θα τρελαθούνε. Λοιπόν, Μίλτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είσαι και εσύ μαζί μα σε δύο εβδομάδε. Καλό βράδυ στην Καλαμάτα. Να καλά, παιδιά, καλό βράδυ. Ναι, τον ευχαριστούμε πολύ το Μίλτο και από την Καλαμάτα εκεί. Καλό, έναν άνθρωπο να βγει στον αέρα. Ακριβώ. <laughs> εντάξει, όχι, ωραία. Μια χαρά. Πρέπει να το πάμε το να το επισκεφτούμε. Έχει τόσα ωραία μέρη. Η Πελοπόννησο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα εμεί. Εγώ προτείνω να περάσουμε με, τη, με τα υπόλοιπα θεματάκια που έχουμε. Ναι, να συνεχίσουμε με την ατζέντα μα. Ακριβώ. Λε... Θα σου βάλω και έτσι μου, μουσικό χαλί να μην σε κουράσω. Να μην να πιει ναι, ναι. να το νερό που θε να πιει. Δεν κάνει. Και εμεί τώρα θα συνεχίσουμε με την ατζέντα αυτή τη εβδομάδα όπου θα σα πούμε διάφορε εκδηλωσούλες και τα που θα ήταν, κρίνουμε ότι θα ήταν ωραίο να επισκεφτείτε. Λοιπόν, ε, ήρθε η ώρα να σας πούμε μια εκδήλωση που αφορά την αυριανή ημέρα. Στο Βλιοπολείο Ιαννός στην Οδό Σταδίου 224 στο κέντρο της Αθήνας, ε, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της ε, κυρίας Μαρίας Νεγρεπόντιδη Λιβάνη με τίτλο «Όλη αλήθεια για το χρέος και ελλείμματα και πώς θα σωθούμε». Μάλιστα, πολύ έτσι ενδιαφέρον. Δεν δηλώσω. Για να δούμε, θα έχει όλη την αλήθεια. Τι ώρα θα είναι, Σκούρκο. Στι... 6 ώρα. Εξι ώρα λοιπόν. Στα 2.24 Αθήνα αύριο. Αύριο Τρίτη. Βέβαια. Α, δεν έχει περάσει ακόμα 12, οπότε είναι όντω αύριο Τρίτη. Το βιβλίο επικεντρώνεται στο αδιέξοδο πρόβλημα χρέου και ελλημάτων, που αν δεν αντιμετωπιστεί επιτέλου με στοιχειωδό αποτελεσματικό τρόπο, θα σύρει τη χώρα μα στον όλο εθρομηνά, όπω υποστηρίζει η συγγραφέα, με προσέγγιση διαφορετική τη τρέχουσα και με αδιάσυστα επιχειρήματα. Η συγγραφέα απορρίπτει τη φιλοσοφία του μονόδρομου που δήθεν μα έχουν υποχρεώσει να υπογράψουμε αυτό το εγκληματικό περιεχόμενο που το ονομάζουν μνημόνιο, καθώ και το απερίγραπτο συνοθήλευμα που το συνοδεύει. Ε, αυτή ήταν η διατύπωσή τη. Συγγραφέα, 6 ώρα στο βιβλιοπολίο Ιωάννο, στα 2.24. Γίνονται πάντως γίνονται συνεχώς τέτοιοι. Γίνονται συνεχώ τέτοιοι συμβίωσει. Νομίζω ότι και σήμερα ή αύριο είχε και μια άλλη εκδήλωση να κάπου την πετύχα. Ευρώιδραχμή ήταν το ερώτημα και ένα φόρουμ. Το οποίο υπάρχει, θα μας δείστε, δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τώρα όλες τι εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλές, Όχι, εμείς μετά. σας προτείνουμε μια-δυο επιλεγμένες. Ενδεικτικά. Λοιπόν, μια δυο επιλεγμένε. ενδεικτικα εκδήλωση πραγματοποιείται πάλι στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου, δηλαδή ημέρα Πέμπτη. Αυτή την προσεχή Πέμπτη, στο, στα γραφεία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρίτσι 8, Εκεί έχουμε τον κύκλο φυσικών επιστήμων και ομιλία του ομότιμου καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Θενών, του κυρίου Ηλία Μαριολάκου, πάρα πολύ γνωστός για όσους ψάχνονται με θέματα γεωμυθολογίας για το πώς δηλαδή η επιστήμη της γεωλογίας σε συνδυασμό με τις μυθολογικές γνώσεις μπορεί να μας δώσει απτά ευρήματα. Θα γίνει λοιπόν μια ομιλία με τίτλο Φυσικο-οκεανογραφικέ και γεωγραφικέ γνώσει των προϊστορικών Ελλήνων: Μια γεωμυθολογική προσέγγιση. Έχω παρακολουθήσει μια αντίστοιχη ομιλία του κυρίου Μαριολάκου πριν από 2-3 χρόνια στην Ακαδημία Αθηνών. Και όσοι πραγματικά δεν τον έχετε ακούσει, αξίζει α, να επισκεφτείτε τον Φιλολογικό Συλλόγο Παρνασό, Καρίτσι 8 Αθήνα, ώρα 7 το απόγευμα. Αυτέ ήταν οι προτάσει τη εκπομπής μας. Α, κάνουμε έτσι μια μουσική γέφυρα για να ακολουθήσει και η πρόταση της, της ταινία της εβδομάδας. Έτσι. Λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα η Αστρική Πύλη προτείνει την ταινία η οποία έχει τίτλο «Και ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι». Υπόθεση, βρισκόμαστε στο 1973, ο ψυχρός πόλεμος συνεχίζει να φθείρει τις διεθνείς σχέσεις. Οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας μοχθούν να κρατήσουν τη χώρα ασφαλή έναντι των ομόλογων ξένων υπηρεσιών. Ο επικεφαλής του Σέρκου, έτσι λέγονται οι μυστικές υπηρεσίες της Βρεταν Παίρνει προσωπικά την απόφαση να στείλει τον αφοσιωμένο επιτελεί Jim Πριντό, τον υποδέτεται ο Μάικλ Στρόγκ, στην Ουγγαρία. Η αποστολή του Τζίμ, όμως θα βαφτεί με αίμα και ο επικεφαλής θα αναγκαστεί να αποσυρθεί από το σέρκους, μαζί με το δεξί του χέρι τον George Smiley, που δεν είναι άλλος από τον Gary Oldman, είναι ο πρωταγωνιστής ταινία, ο πολύ γνωστός τοπιός. Ο George Σμιλ είναι ένα επαγγελματία πράκτορα με οξυμένε αισθήσει. Θα ακολουθήσει ένα διεθνέ παιχνίδι κατασκόπων με δυνατή πλοκή και διαπλοκή, όπου το τίμημα σε συναισθηματικό αλλά και σωματικό επίπεδο που θα κληθούν να πληρώσουν οι παίκτε που έχουν αναμειχθεί σε αυτό θα κλιμακωθεί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, όχι μεταφυσικό υπαράξενο περιεχόμενο, αλλά έτσι γεμάτη δράση και ατμόσφαιρα μια άλλη εποχή, τη εποχή του ψυχρού πολέμου. Μου φαίνεται μηνά πρέπει σε καμιά επόμενη να ψάξω και. Κάτι το οποίο θα κάνει έτσι του, την παρέα του Τιλαντή να πει τι μα είπε ο άλλο. Θέλω να. τα δικά μου γούστα είναι λίγο περίεργα στι ταινίε. Εννοείται, έτσι. Ναι, για ταινίε. Θα, θα θέλω να φέρω έτσι μια ταινία όσο Ποιο να φέρω. The Elephant Man, π.χ. Ο άνθρωπο ο Πολύ περίεργη ταινία. Τέλο πάντων, ε, γιατί θα. αρέσουν και οι πράξινε πλόγια και μου αρέσει και όλες να τα ακούω γιατί δυστυχώ έχω παρασύρει κάποιε φορέ αρκετού φίλου μου. Στο να δούμε μια ταινία η οποία είναι πολύ βραβευμένη, αλλά με το κοινό έτσι, πρότυπο. Με τον μέσο όρο του ε, θεατή έτσι, ταινιών θα πει ότι δεν βλέπετε ταινία. Δυστυχώ έχω μια έφεση να διαλέγω ταινίες που δεν βλέπονται. Και το καταλαβαίνω έτσι. Ναι. Εμένα μπορεί να μου αρέσει π.χ. πάρα πολύ φωτογραφία να είστε λίγο το σενάριο. Είναι hey, οι που φέρουν. Κοίταξε τις δικές μας. Ιαπωνία, τι δικέ Τις δικές μου απόψεις σχετικά με το συναμάτηση γνωρίσιμο. Φαντάζομαι full Hollywood, full επιστημονική φαντασία, full thriller με εφέ και τα λοιπά. Τίποτα περισσότερο, τίποτε άλλο εκτό από επιστημονική φαντασία και θριλεία επιστημονική φαντασία. Οκ, okay, οκ. Okay. Ε, πρέπει να φέρω μια πρόταση έτσι λοιπόν. Να... και να παρασύρω και εσένα, ίσω. Δεν σε αυτό νομίζω το να μην τα καταφέρει, αλλά. τη τέχνη του σινεμάτου. Αξίζει μια προσπάθεια. Η αστυνομική πύλη είναι ανοιχτό βήμα για όλου όσου θέλουν να προτείνουν το εναλλακτικό και το διαφορετικό. Α, ah, και έχουμε να πάμε και σε, σε κανένα φεστιβάλ για σπρατεριέ, θα βγει τίποτα. Για Έχουμε Splatter. κάνα festival τέτοιο Κοίταξε, Είχαμε ένα το... καλτ ε, ε, ε, ελληνικέ ταινίε τώρα Ναι, να ήταν το σινεμά του Το δέκατο festival του cult ελληνικού κινηματογράφου Τώρα για, για B-movies και Splatter δεν ξέρω Υπήρχε μια, μια ιστοσελίδα Παλαιότερα το b-movies.gr Που διοργάνωνε στο Νταζάιν την καφετέρια στα εξάρχεια Κάποιες πολύ ενδιαφέροντες βραχιές Είχαμε πάει, ναι, τότε ναι. Είχαμε έδει κάτι είχαμε Εντάξει, τώρα αν προκύψει κάτι άλλο θα το πούμε. Θα ενημερώσουμε και τον κοινό, πάντως να το ψάξουμε μηνά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Ωραία. Με αυτά και με αυτά συμπληρώθηκε ακριβώς η ώρα τη εκπομπή, είναι 12 η ώρα, μόλις περάσαμε στην 3η, 21 Φεβρουάριου, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πρωτότυπο κομμάτι που δεν έχει ξαναπαίξει εδώ στην εκπομπή, Λοιπόν, αυτή ήταν η 14η Αστρική Πύλη. Στα μικρόφωνα του Ατλαντή. ήταν ο Μινάς Παπαγεωργίου. Και ο Ανδρέας Πανωτσόπουλος μέχρι την επόμενη εκπομπή που... Α, κα, μου είστε Μινά τώρα μια ιδέα. Μπορεί την επόμενη εβδομάδα να μην κάνουμε εκπομπή. Σωστό και αυτό. Θα, θα το είναι... δούμε αυτό. Θα σας ενημερώσουμε μέσω Facebook. Θα είναι καθαρά Δευτέρα. Θα σας θα ενημερώσουμε δούμε. μέσω Facebook αλλά και μέσω της ιστοσελίδας μας στο www.stargate.fm. .gr, έχει ανέβει και στο αρχαίο των εκπομπών και η εκπομπή τη προηγούμενη εβδομάδα με καλεσμένη την κυρία Τεπέρο. Θα Τσεϊκό. ανέβει κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα και αυτή η εκπομπή που, η οποία έχω αυτή τη στιγμή και όπω επίση μπορείτε μέσω στο iTunes, στην κατηγορία Podcast, να έχετε με πολύ εύκολο τρόπο και απλό, γράφοντα τον όρο Stargate FM στην αναζήτηση, τε, τε, τε, όλο το αρχείο εκπομπών στην φορετή σα και βιβλίο στον υπολογιστή σα. Τέλο πάντων, ε, σα ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά ήσασταν ε, μια πολύ ζεστή. Παρέα εδώ στο, στα κρύα βραδιά του χειμώνα που περνάμε μαζί. Θα τα πούμε είτε σε μία είτε σε δύο εβδομάδες. Θα σας ενημερώσουμε όπως είπαμε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και κάνε ένα σλόγγαν, θα πετάξεις για απόψε. Όχι μηνά, okay. το slogan είναι ότι υπάρχει πολύ μοναχιά εκεί έξω. Άρα, αυτό και, θέλω να και εμείς πω. είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό έτσι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> τα μοναχικά βραδιά <laughs> του χειμώνα... Μαζί με αθρική πύλην, ό,τι πρέπει νομίζω. Ακριβώς. Ίσως απευθυνόμαστε σε μοναχικούς τύπους και τύπισες. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε στο μουσικό μας διαλυματάκι. Όχι διαλείμμα. Θα είναι ίσως... Διαλυμαδιο... Το κλείσιμο. Το κλείσιμο και θα είμαστε κοντά σας ήδη την επόμενη Δευτέρα, είτε την επόμενη Δευτέρα, είτε την επόμενη. Δεν έχει σημασία, αλλά θα είμαστε κοντά σα. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Ατλαντής 105,2